Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να σα καλωσορίσουμε στον χώρο τη Κατάληψη Τέρα Εικόπτητα. Η σημερινή εκδήλωση έχει να κάνει με κάποια φανζίνη τα οποία κυκλοφορούν εδώ πέρα στην πόλη. Και όχι μόνο να επισημάνω πριν ξεκινήσουμε την εισήγηση το, το ότι οι μα έχουμε βρεθεί με αφορμή την εκδήλωση. Δεν είμαστε δηλαδή κάποια πολιτική ομάδα η οποία λειτουργεί και πράττει από κοινού. Γι' αυτό και ο καθένας θα καταθέσει τη δική του προσέγγιση σε αυτά στα οποία θα συζητήσουμε σήμερα. Έχει γραφτεί λοιπόν μια εισήγηση η οποία είναι και στον Πάγκο εκεί πέρα μπροστά στην Τρουκ. Μια δισέλιδη. Είναι γραμμένη και από τους τρεις μας. Όσοι την έχουν διαβάσει ή όσοι δεν την έχουν διαβάσει και την ακούσουν τώρα και έχουν κάποιες απορίες, κάποιες ενστάσεις, μπορούν κατά τη διάρκεια αυτή να τις καταθέσουν και να γίνει μια συζήτηση. Στην πορεία μπορεί η συζήτηση να γίνει κάπως πιο προσωπική και να γίνει ένας διάλογος σε σχέση με την έκδοση του καθένα όπως ενδεχομένως μπορούμε να κάνουμε μία στάση και για το ότι έχουμε επιλέξει να κυκλοφορούμε και οι τρεις σε έντυπη μορφή αυτά τα οποία θέλουμε να πούμε. Ένας από τους λόγους που μας έκανε να μαζευτούμε ήταν η κοινή αγάπη για τα φάνζινς. Ωστόσο, σε αυτή την εκδήλωση δεν μας ενδιαφέρει να παρουσιάσουμε μια ιστορική αναδρομή των φάνζινς ανα τον κόσμο. Εξάλλου, ο όρος φάνζιν δεν χαρακτηρίζει από μόνος του και την πολιτική ταυτότητα του έντυπου. Περισσότερο, θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά τα χαρακτηριστικά των φάζιν που μα έκαναν να τα αγαπήσουμε σε τέτοιο βαθμό ώστε να βγάλει και ο καθένα από του τρει μα το δικό του. Με διαφορετικέ αφετερίε, ο καθένα μα, που έχουμε όμω κοινά πολιτικά πιστεύω και την ίδια ανάγκη έκφραση, επιλέξαμε να είμαστε κομμάτια ενό διαφορετικού κόσμου από αυτόν που μα μάθανε στα σχολεία και από αυτόν που μα προόριζαν μα. Η σύγκρουση με του κοινωνικού θεσμού. Μα έκανε συνειδηπόρου στο ταξίδι τη αναζήτηση. Οι προσωπικέ εκδόσει του καθένα μα είναι ο καλύτερο τρόπο ώστε να αισθανόμαστε ζωντανοί και αληθινοί. Το φanzin, ω έκδοση, από την αρχή δήλωνε την αντίθεσή του στη μέχρι τότε κυρίαρχη κουλτούρα των επίσημων έντυπων κυκλοφοριών που ήθελε να μονοπολούν το κοινωνικό ψυχαγωγικό κομμάτι ή ειδική του είδου, δηλαδή δημοσιογράφη τη διασκέδαση, μουσικοκριτική αναγνωρισμένοι ποιητέ, rock stars, και κοινωνιολόγοι, διατηρώντας έτσι την απόσταση ανάμεσα στον καλλιτέχνη, τον ειδικό και τον αναγνώστη. Αυτή τη φορά, το ρόλο τους συγγραφέα του γραφέα αναλάβανα συλλογικά ή ατομικά κάποια παιδιά που ήθελαν να μιλήσουν από μόνα τους για τη σκηνή που ήδη είχαν δημιουργήσει, παρουσιάζοντα έτσι τις κοινωνικοπολικές τους απόψει, τις μουσικές τους προτιμήσεις, και τις έμφυλες δραστηριότητε που είχαν δημιουργήσει μέσα στις κοινότητές τους. Σύνταξαν, τύπωσαν, αυτοχρηματοδοτήσαν και διακίνησαν από μόνοι τους αυτά που θέλανε να πούνε. Σαφέστατα και ήτανε από τα πρώτα δείγματα του DIY. Η σύγκρουση με το υπάρχον έχει τόσες μορφές όσους θεσμού έχει και το υπάρχον. Μια από αυτέ ήταν, ήταν και το ότι μιλάμε εμείς για μας. Με αυτή την κίνηση... Καταφέραν να προσπεράσουν τι τεράστιε χιλιομητρικέ αποστάσει που του χώριζαν από αντίστοιχε κοινότητε και επιπλέον είχαν ξεπεράσει το εκδοτικό κατεστημένο. Μέσα στι σελίδε του, λοιπόν, βρήκαμε άγνωστου φίλου που όχι μόνο μοιράζονταν μαζί μα τι δικέ του εμπειρίε, αλλά και που μιλούσαν για τα ίδια συναισθήματα και αδιέξοδα που ζούσαμε κι εμεί οι ίδιοι εδώ. Η απλοϊκή, φθηνή σύνθεσή του, που είναι και το πιο βασικό χαρακτηριστικό των φάνζιν, εστιάζει στην αμεσότητα τη σκέψη. Κείμενα και ζωγραφίε ως συνήθως είναι τον ίδιο των εκδοτών, οι οποίοι αναλαμβάνουν όλο το οικονομικό και ηθικό κόστος. Η γραφή του επικεντρώνται σε αυτά που οι ίδιοι θέλουν να πούν, χωρί να μας σε κανένα κερδοσκοπικό ενδιαφέρον. Συγγραφέα, εκδότης και διανομέας είναι το ίδιο πρόσωπο. Όλα τα παραπάνω ήταν άλλη μια απόδειξη ότι δεν ήμασταν μόνοι σε επιλογές μας και ακριβώς αυτό θελήσαμε να μοιραστούμε. Την ανάγκη έκφρασης και δημιουργία με τα δικά μας πολιτικά, πιστεύω, και του δικού μας όρου. Κάθε σελίδα γραπτού μας είναι και ένα κομμάτι της δικής μας πραγματικότητας. Είναι μια από τις προτάσεις μας ενάντα στην εκμετάλλευση, τη σιωπή και τη φήμωση. Επιλογή μας είναι η διακίνηση να γίνεται μόνο μέσα από τα διαχειριζόμενα κινηματικά μέρη, καθότι θεωρούμε τα γραπτά μας ότι είναι ένα ακόμα κομμάτι του κοινωνικού ανταγωνισμού που δεξάγεται εκεί έξω. Ε, στη συνέχεια θα περάσουμε περισσότερο σε ένα πράγμα που μιλάει το τι συμβαίνει σήμερα σε σχέση με τη δημιουργικότητα, ας πούμε, τόσο σε μοριακό επίπεδο όσο και σε πιο συλλογικό. Οπότε, τε, ταυτόχρονα σήμερα τα πάντα δείχνουν κάπως να έχουν αλλάξει. Ε, μέσω του διαδικτύου πληροφορία ταξιδεύει παντού και οι λέξει μοιάζουν να κυριαρχούν σε μια συζήτηση που όλο περισσότερο μοιάζει να απομακρύνεται από του ανθρώπους που πραγματικά αφορά. Κάθε πτυχή τη όποια δημιουργικότητά μα προσπαθεί να βρει μια θέση για το επόμενο βιογραφικό μα. Η κάθε πτυχή του μοιράσματό μα με του άλλου έχει αρχίσει να περιορίζεται στην ανταλλακτικότητα. Από την περίοδο τη κρίση και μετά έχει γενικευτεί το φαινόμενο τη επιπληρωμή δημόσια έκφραση που δείχνει να έχει εξεχηθεί σε κάθε δρόμο και πλατεία με την άμεση προτροπή των δημοτικών αρχών τη κάθε πόλη. Κάθε εναλλακτική και από τα κάτω δράση μοιάζει έτοιμη να ενταχθεί στην κρατική στρατηγική. Τα φάνζιν, οι πολιτικέ αφήσει, τα ραφτά, οι φωτογραφίε από παλιά κοινόβια, οι κάποτε underground discount, πλέον αρχίζουν να συσκευάζονται αναδεκάδε σε μικρέ σκούτες, έτοιμα όλα να απολυθούν σε νέα flea markets από ενδιαφέροντε νέου, σε αθεράπευτου κυνηγού μικρών θησαυρών και ευκαιριών στην πόλη. Τα φεστιβάλ του δρόμου σήμερα περιφράσονται από σειρματοπλέγματα και διαθέτουν αντίτιμο και για security. Α πούμε, έχουμε τα παραδείγματα από αυτά που γίνονται στο λιμάνι μέχρι αυτά που γίνονται μέσα στη ΔΕΘ. Ε, όλα αυτά πλέον πούμε φεστιβάλ που γινόντουσαν παλιότερα και μπορεί να είχαν ένα πιο κρατικό χαρακτήρα μπορεί να είχαν και το σύμβολο του Δήμου απάνω, πλέον α πούμε παίρνουν ένα χαρακτήρα, παίρνουν ένα όνομα και ονομάζονται ότι προσπαθούν πούμε, να μιλήσουν με δρομήσιο τρόπο, γίνονται από μας για μας. Ε, και ενώ ξεκινάνε, α πούμε, στην αρχή μπορεί να μην έχει καν είσοδο ή security ή τίποτα, στη συνέχεια βλέπουμε να μεταξελίσσονται στα προϊόντα, να έχουν full φύλαξη, να έχουν security παντού, και εν τέλει να είναι άλλο, α πούμε, ένα εμπορευματικό πανηγύρι. Αλλά με πιο αντιεξουσιαστικά υδρομή και χαρακτηριστικά. Ε, οπότε, τμήμα τη κάποτε αντικουλτούρα που περιορίστηκε μόνο στην απελευθέρωση του βιώματο και του πάθο. Πάθους, δίχως να αναγνωρίσει τα κριτικά πολιτικά της ενάγματα, αλλά και χαρακτηριστικά, έφτασε να αποτελεί στο σήμερα μέρος της κυρίαρχη μαζικής κουλτούρας, που αναζητά να ενσωματώσει οποιαδήποτε μορφή έκφρασης, προκειμένου να αξίσει το παραγωγικό της κεφάλαιο. Τέλος, οι αφηγήσει ε, των καθημερινών ανθρώπων δείχνουν να έρχονται στην επιφάνεια. απλά σε μία νέα κατάσταση σορροπίας που ζητά περισσότερη δημοκρατία δεν πειράζει ποια είσαι, δεν πειράζει πως είσαι, δεν έχεις σημασία τι πιστεύεις, αρκεί να έχεις να προσφέρεις και εσύ το λιθαράκι σου στην το ανάπτυξη του πολιτισμικού και όχι μόνο κεφαλαίου. Εμείς από τη μεριά μας δεν πιστεύουμε ότι για όλα αυτά ευθύνοι απλά και μόνο η έλλειψη συνείδησης των ανθρώπων. Το ότι όλα αυτά που δημιουργούμε δεν αποτελούν ένα πακέτο για ένα ευρύ και αχανέ κοινό δεν οφείλεται μόνο σε κάποια δικιά μα ατομική επιλογή και απόφαση, αλλά στο γεγονό ότι ανήκουμε οι τρει μα λίγο ή πολύ σε αυτή τη συγκεκριμένη κοινότητα που, μέσα από την κίνησή τη, κάποιε φορέ προσπαθεί να ορειματιστεί κοινωνικέ σχέσει πέρα από αυτόν τον κόσμο. Δυστυχώ, αν δεν ανήκει σε μία τέτοιου είδου κοινότητα, είναι πιθανόν η ανάγκη για εκφραστική επικοινωνία να επιτυγχάνεται μόνο μέσα από την κοινότητα των εμπορευμάτων. Με δύο λόγια, κάνουμε ό,τι κάνουμε για να διεκδικήσουμε μια πιθανότητα μοιράσματο με ανθρώπου που μπορεί να έχουμε κοινέ εμπειρίε, διαδρομέ, αφηγήσει αλλά και πολιτικά σκεπτικά. Όταν αυτά εκλείψουν, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί. Πήραμε λοιπόν την απόφαση να σπάσουμε ο καθένα λιγότερο ή περισσότερο τον έντυπο χαρακτήρα τη επικοινωνία μα, διεξάγοντα, αν μπορεί να λεχθεί έτσι, αυτή την εκδήλωση. Από την αρχή των συναντήσεών μα, οι συζητήσει μα πάντα κατέληγαν στην ανάγκη τη δημόσια έκφραση. Αναλογιστήκαμε τις διάφορες εκφραστικές έρυπες προσπάθειες που είχαν συμβεί καιρού, ανακαλύπτοντας συχνά ότι η ανάγνωσή του σε κάποια συζήτηση γύρω από αυτά παρέμενε σε ένα ιδιωτικό προσωπικό επίπεδο. Αυτό δεν τον θεωρήσαμε αρνητικό, καθώς φυσικά και μπορεί να εμπεριέχει συλλογικέ και κριτικές εκδοχέ. Παρ' όλα αυτά, θέλαμε όμω μέσω αυτή τη παρουσίαση να διεξαχθεί μια δημόσια συζήτηση που θα μπορούσε να θίξει ζητήματα, τα οποία δεν άπτονται μόνο στο περιεχόμενο μια έντυπη έκδοση τύπου Fanzin, αλλά και στι διάφορε μορφέ που αυτή παίρνει. Αυτό δεν αποσκοπεί στο να εφεύρουμε έναν ορθό τρόπο δημιουργία ή χρήση των Fanzin, αλλά να μιλήσουμε για διάφορα ζητήματα που μπορεί να έχουν απασχολήσει τον καθένα μα, ερχόμενη και ερχόμενοι σε μια επικοινωνία των διάφορων απόψεων, σκεπτικών, αποφάσεων αλλά και τρόπων δημιουργία. Κάθε ολοκληρωμένο εκφραστικό προϊόν, όπω και ένα φάνζινο τέτοιο, αποτελείται από μια συμπίκνωση χρόνου, σκέψεων, βιωμάτων αλλά και του τρόπου με τον οποίο κατασκευάστηκε. Πολλέ φορέ όμω, η μορφή τη κατασκευή του οριοθετεί τη δυνατότητα αλληλεπίδραση με το περιεχόμενό του. Ένα έντυπο δεν μπορεί να πει παραπάνω από έχουν γραφτεί σε αυτό, τουλάχιστον όχι από μόνο του. Οπότε η ανάγκη μας για αυτή τη συζήτηση θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να προσπαθήσει σε ένα βαθμό να ταρακουνίσει αυτή τη συγκροτημένη μορφή. Μία τέτοια κατασκευή. Δεν πιστεύουμε λοιπόν ότι το θέαμα βρίσκεται μόνο στι μεγάλε σκηνέ στα κανάλια και στο βιβλίο παρουσιάσεις παρουσιάσει τον Ιανό, αλλά ότι αποτελεί μια συνεχή διαλεκτική διαδικασία με την οποία ερχόμαστε καθημερινά σε αλληλεπίδραση σε κάθε πτυχή τη ζωή μα. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το, το γεγονό ότι στην αστική κοινωνία, η λεγόμενη δημιουργική διαδικασία που ορίζεται ω τέχνη, την τη αναγνώριση ω η πιο υψηλή έκφραση του πνεύματο. Παρ' όλα αυτά, υπό κάποιε συνθήκε, δεν μπορούμε να αρνηθούμε ότι μπορεί να ενέχει μέσα τη μια φαντασίωση επελευθέρωση που να κοιτά πέρα από τι σημερινέ κοινωνικέ σχέσει. Για όλου αυτού του λόγου, λοιπόν, επιλέγουμε να κινήσουμε αυτή τη συζήτηση σαν μια ευκαιρία για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε διάφορα ζητήματα που μα απασχολούν και να διαρρήξουμε, αν είναι δυνατόν, κάποια δεδομένα. Ε, η πρώτη επαφή με το φάνζιν, δεκαετίε πριν, στο 21ο, έγινε με φάνζιν στο εξωτερικό και μάλιστα χαρισμένα γιατί φαινόταν ότι έτσι θα πιάναν τόπο. Ήταν έντυπα που ανήκαν στο φρέσκο ακόμα κίνημα του Queer Punk. Είχαν διάφορες θεματολογίες από κόμικς και κείμενα μέχρι manifesta, φωτογραφίες και συνεντέψεις. Δύο πράγματα πρέπει να σημειωθούν όμως. Το πρώτο είναι ότι συχνά φρόντιζαν σε κάποια σελίδα να εμφανίζεται επιμελώς σχεδιασμένο το αλφάδι, μπλεγμένο με το ροζ τρίγωνο, του κινήματος. Το δεύτερο ήταν η ομοβροντία συναισθήματο που δεχόταν κάνει τότε, απομόνωση, αλλά και δυναμικότητα, χιούμορ, αλλά και μαυρίλα, φιλόδοξες προθέσεις που κατέρεαν βιωματικέ ακόμα και σεξουαλικές αναζητήσεις και αναμνήσεις, μια διάχυτη αφέλεια παρέα με ένα πείσμα. Κοντολογής, μετά την ανάγνωση, δεν υπήρξε απλά ταύτιση, με όσα διαβάστηκαν και ειδόθηκαν, επήλθε μια έντονη αναγνώριση ενός νεαρότερου αυτούς εκείνα τα έντυπα που προέρχονταν από μια μακρινή ήπειρο. Δεν θα ήταν υπερβολή να τονιστεί εδώ ότι η σχέση με ένα φάνζιν μπορεί να φτάσει πολύ πιο πέρα από αυτή της ευχάριστης ανάγνωσης. Σε κατάλληλες συγκυρίες, η αμφαφή με ένα φάνζιν μπορεί να είναι ένα παράθυρο για ένα άλλο κόσμο. Ω πόρο για να ανθίσει ένα άγριο φαντασιακό κήπο στο μυαλό του αναγνώστη, μια μολυσματική επαφή που θα παραμείνει για πάντα ενερκώσει μέσα στον οργανισμό του κατόχου του τέφου. Δεν θα ήταν υπερβολή, λοιπόν, αν έλεγα ότι η συγκίνηση κατά την ανάγνωση εκείνων των παλιών φωτοτυπιών ήταν η εισαγωγή σε ένα μυθολογικό κόσμο με πούστιδε, πάνκιδε, συναυλίε, πολιτικά μανιφέστα και ερωτικές μικρές αγγελίε κάπου ανέφικτα μακριά αλλά τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα στον εξαστικό αναγνώστη ώστε το συνόδευε στις περιπλανήσεις του σε αυτήν την πόλη. Είναι αυτή η διαδικασία της χρόνιας μόλυμσης που με ενδιαφέρει περισσότερο κατά τον αναστοχασμό της διαδικασίας της επαφής με τα φάντζης. Θα έλεγα ότι 20 χρόνια από τότε υπήρξαν με ένα αρκετά ταξίδια αλλά μικρή μετακίνηση από αυτόν τον μολυσμένο τρόπο ζωής ή αυτόν τον μολυσματικό τρόπο γραφής. Είναι πάλι παρούσα η μοναξιά της ηλικία των 20, μόνο που αυτή έχει αυξηθεί κι άλλο. Το υποκείμενο δεν είναι πια φυλακισμένο σε αυτή την πόλη που γεννηθήκαμε Ολυμπάτσι, αλλά είναι φυλακισμένο μέσα στο ίδιο το κορμί του. Το τελευταίο όριο ανάμεσα σε εκείνο και την παράλογη φρίκη που κουβαλούν κτίρια, μέρη και άνθρωποι που θεωρητικά θα πρέπει μαζί τους να αισθάνεται άνετα. Από την αισχατιά αυτού του είδου τη απομόνωση, που ίσω μόνο ένα ψυχάκι μπορεί να νιώσει πλήρω, υπάρχει μια γραφή σαν μήνυμα σε βουκάλι. Μια φορά γιατί υπάρχει ανάγκη να ημνηθεί η απόγνωση, και μία φορά γιατί υπάρχει η ελπίδα για έστω έναν κατάλληλο, συναισθανόμενο παραλήπτη φορέα τη αρρώστια. Είναι με αυτόν τον τρόπο που έγινε η γνωριμία των τριών μα, ενδεχομένω μέσα από αναγνώσει χέρι με χέρι μέσα από διαδρομές σε στέγια οι μέσα από συζητήσεις και περιπάτους, αλλά εν τέλει στο δρόμο. Θα θέλαμε να μεταφέρουμε στην εκδήλωση αυτή, τούτη την αίσθηση της δρομής και ανακάλυψης της ανακάλυψης-αποκάλυψης, της του προσωπικού μπλεγμένου με μια πολιτική διάθεση σύγκρουσης, ακόμα και την πιθανότητα αναγνώρισης μια συνενοχής ή συνωμοσία. Αυτή ήταν η σύγηση. φροντίσαμε να περιγλύσει μέσα όλους τους άξονες τους οποίους θα θέλαμε να μοιραστούμε, να συζητήσουμε. Ε, αν υπάρχει κάτι από εσάς το οποίο σε αυτό το πρώτο κομμάτι θέλετε να συζητηθεί... υπάρχει και δεύτερο κομμάτι, Υπάρχουν οι δευτερολογίε που έχουν να κάνουν με την επιλογή χαρτιού και το πώ έχει αντιληφθεί ο καθένα από εμά ε, τη δική του έκδοση. Α μιλήσουμε λοιπόν λίγο, μια και δεν βλέπω κάποιον ο οποίο έχει κάποιε απορίε ή κάποιε αστάσει με, με την εισήγηση που μόλι διαβάστηκε, να μιλήσουμε λίγο και για την επιλογή χαρτιού. Θα διαβάσω εγώ ένα κείμενο που έχει να κάνει με την δική μου επιλογή το να εκδίδω τα κουρέλια σε χαρτί. Έχει να κάνει με τέσσερις λόγους. Το 2000 που βγήκε το πρώτο τεύχος, δεν ήταν στους κύκλους μου τόσο δεδομένη η ψηφιακή μορφή των φάντζινς. Δεύτερος, η ρομαντική αισθητική του παρελθόντος, δηλαδή η αίσθηση του χατιού στα δάφυλλα και η μυρωδιά του, καθώς και η τοποθέτηση του χατιού σε κάποια τσέπη, ώστε να μοιραστεί για λίγο με τον κάτωχό του τη διαδρομή από το μέρος της προμήθειά του, Μέχρι το δωμάτιό του, που θα ξεκουραστεί προσωρινά για να συνεχίσει το ταξίδι του ξανά μέσω κάποιες άλλη τσέπη. Ένα ταξίδι που θα να συνεχιστεί μέχρι να ξεφτύσουν και να ξεθοριάσουν τι αμοιά σελίδε του. Τρίτον, τη συμμετοχή και άλλου κόσμου. Θεωρώ αρκετά σημαντικό το να δίνει τη δυνατότητα να συμμετέχουν με τον τρόπο του και καινούργοι φίλοι και φίλε σε αυτή την προσπάθεια. Η διαδικασία τη έντυπη στηρίζεται ακριβώ σε αυτό. Δηλαδή με το προκαστικό κομμάτι είναι έτοιμο, ζητάω την οικονομική ενίσχυση από άτομα και ομάδε που το αναγνωρίζουν, ώστε να βγουν τα τυπογραφικά και μεταφορικά έξοδα. Στο τελευταίο τεύχο, η κολεκτή Βαντρούκ ανέλευε να το τυπώσει. Στη συνέχεια, φίλοι και φίλες βοηθήσαν στο δίπλωμα και στη καρφίτσα και τέλο γνωστοί και άγνωστοι σύντροφοι και συντρόφιστε αναλάβαν ένα κομμάτι τη διακίνηση. Τέταρτος και τελευταίο, για να συμβάλλουν στη διατήρηση τη DIY ενοτροπία. Εκτό από του δίσκου, τα CDs, τι μπλούζε, τι συναυλίε, τι ταινίε και τι θεατρικέ παραστάσει, υπάρχουν τα βιβλία και τα φάνζιν. Αυτέ οι προσπάθειε είναι εφικτέ και έχει μεγάλη ηθική σημασία όταν τι βλέπει ζωντανέ να σου φωνάζουν μέσα από καταλήψει και στέκερ, σε αντίθεση με την πιο οικονομική και απόμακρη ανάρτηση σε κάποιο μπλοκ. Ο μόνο λόγο για τον οποίο θα σκεφτόμουν απειθανώ την προσωρινή αναστολή τη έντυπη έκδοση είναι καθαρά ο οικονομικό παράγοντα. Ε, αν και είναι λίγο προσωπικό αυτό, μπαίνει λίγο πιο προσωπικά, γιατί πώς καταλήγεις, ας πούμε, στο να βγάζεις κάτι και να το μοιράζεσαι. Ε? Εγώ κυρίως μέσα από την ύπαρξη της Druk, δηλαδή, ότι έγινε η κολεκτίβα πριν και πριν, ας πούμε, μπορεί να μοιραζα αυτά που έρχα ή να φτιάχναμε ένα vlog με κάποιους φίλους για να μοιραζόμαστε, πούμε, με τη... ένα... έναν άλλο τρόπο επικοινωνίας να ερχόμαστε σε επαφή. Ε, με την ύπαρξη της Ντρούκας και με την εμπλοκή μου μέσα σε αυτό κάπως είδα ότι υπήρχε δυνατότητα να το κάνω με, άλλο, με κάποιον άλλο τρόπο και όχι με πολύ μεγάλο κόστος και η εμπλοκή λίγο και με το χαρτί και με όλα αυτά κάπως με έκανε να αισθάνομαι, να με γοητεύουν με γοήτευσαν. Αλλά ήταν πλέον α πούμε και ότι άρχισα να ανήκω κάπως σε αυτή την κοινότητα όπως θέλουν να το ονομάσει ο καθένας και καθένα μία, που Υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για μοίρασμα με, με του ανθρώπου που έχει γύρω σου που μπορεί να του ξέρει να του έχει συμμετέχει σε ένα πράγμα μαζί, αλλά να μην μπορεί να μοιραστεί κάποιε σκέψει σου ή να μην μπορεί να γίνει αυτό τουλάχιστον με πολύ καθημερινού όρου. Και αυτό μία αποτύπωση. Mm. Ναι, και ότι σταμάτησε, και ότι είναι πολύ πιο υλικό από τη μορφή του blogging για μένα γιατί εμπεριέχεται στις πιο καθημερινές σχέσεις. Αλλά γενικότερα είναι μεγάλη συζήτηση και σε σχέσεις, ας πούμε, με την βλογόσφαιρα, ακόμα και αν αυτή είναι η κινηματική, τι, ποια είναι η διαφορά με την έντυπη μορφή, όχι υλικά μόνο, αλλά και σε επίπεδο επικοινωνίας, ανάγνωσης, κοινωνικών σχέσεων. Εγώ δεν, έχω μια πάρα, δεν έχουμε μια πάρα πολύ συγκριμένη άποψη σχέση με αυτό, παρά μόνο ότι... Επιλέγουμε και βρίσκουμε τη δυνατότητα ας πούμε, να τυπώνουμε αυτά που γράφουμε. Μπορώ να διαβάσω εγώ ένα κειμενάκι για την προσωπική μου προσέγγιση με τα φάνζιν. Δηλαδή, πώ έγινε και γνώρισα τα φάνζιν. Η πρώτη φορά που διάβασα φάνζιν ήταν κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 80. Ήταν η εποχή που η άγρια νεολαία τη Θεσσαλονίκη κατέβαινε στο πάρκο του Ντορέ, τότε που η μειοψηφία των Απόβλητων αποφάσισε να φτιάξει τη δική του πανκ σκηνή και που όλοι ανταλλάσσαμε κασέτε με τι αγαπημένε μα μπάντε. Ήταν η εποχή που ζούσαμε στην εφηβεία μα και τίποτα από την κοινωνική, αισθητική και ηθική κληρονομιά δεν μα έκφραζε. Πράγμα το οποίο όθησε αρκετού από εμά να δημιουργήσουμε τι δικέ μα προτάσει εμφάνιση, μουσική, γραφή και τον δικό μα κώδικα συμπεριφορά. Τα περισσότερα φάνσες ήταν επιτερευμένα πρόχειρες εκδόσεις σε ασπρόμαυρες φωτοτυπίες. Η θεματική τους ήταν συνεντέξεις γροντιμάτων, ποίηση άνσων ανήλικων ποιητών, ερωτικές ιστορίες άσημων έφυλων πρωταγωνιστών και μίσως για την κρατική καταστολή. Στην πλειοψηφία τους ήταν σύντομες ιστορίες γραμμένες με στυλό που συνοδεύονταν από κολλάς φωτογραφιών. Η εμφάνιση δεν είχε ιδιαίτερη σημασία, το κόστο και τα έβρισκε στα κακόφημα στέκια που περνούσε στον χρόνο σου ή στα ελάχιστα δισκάδικα που έβρισκε στι μουσικέ που άγουλγε. Δεν υπήρχαν διαφημίσει, χορηγοί ή κάποιο κερδοσκοπικό σκεπτικό. Ήταν η στα ελαχιστα δισκαδικα που εβρισκε στι μουσικες που αγουλγε δεν υπηρχαν διαφημισει χορηγη η καποιο κερδοσκοπικο σκεπτικο ηταν η αναγκη εκφραση και διατύπωση των επιλογών μα με τον πιο ειλικρινή τρόπο έξω από θεσμικού παράγοντε. Όλα τα χαρακτηριστικά του ήταν αυ ακριβώ αυτά που με είχαν γοητέψει μέσα στο underground. Αισθάθηκα ότι αυτό που κρατούσα στα χέρια μου ήταν κομμάτι τη δική μου καθημερινότητα. Μιλούσαν τη δική μου γλώσσα. Είχαν την ίδια αγάπη για τη μουσική και εξέφρασαν την ίδια αναγνώριση για τους χώρους που κινούμουν. Η αμεσότητα γραφής και ο απλός τρόπος απένθησης μου καταστήσαν σαφές ότι αυτό μπορούσαν να το κάνω κι εγώ. Τα φάσια για τους περισσότερους από μας είχαν την ίδια αξία μεταντέμος των συγκροτημάτων. Τα προτεθευόμασταν, τα διαβάζαμε, τα συζητάγαμε και κατόπιν τα χαρίζαμε ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Ευτυχώς τα φάζινες ακολουθούν να κυκλοφορούν, ενδεχομένως περισσότερα από ποτέ, ενάντια σε αποξένιση που προσφέρει το διαδίκτυο και παρά την οικονομική φτώχεια που υπάρχει. Ε, και εγώ θα διαβάσω ένα μικρό κείμενο ε, που περιγράφει πως ε, προτερήθηκε σε επαφή με τα φάνζι, τα οποία δεν ήταν ελληνικά αλλά ήταν αμερικάνικα και καναδέζικα και κάπως τα λάμβανα ε, με το Είχανε μία συγκεκριμένη θεματική και θα μιλήσω λίγο γι' αυτό το πράγμα Ένα κύμα από FUNZIN που μας είναι ιδιαίτερα αγαπητό Είναι τα Zins που άνθισαν στα τέλη της δεκαετίας του 80 μέχρι τα τέλη του 90 Επειδή η ιστορία του έχει αναλυθεί ε, πολύ πιο καλά αλλού, π.χ στην κουλτούρα του queer-punk κινήματος μέσα από το fanzine, επιλέξαμε να επικεντρωθούμε σε ορισμένε μόνο στιγμές τους και στα όμορφα συναισθήματα που μας προκάλεσαν. Για να είμαστε ιστορικά σωστοί, θα έπρεπε να πούμε ότι το πρώτο ζάιν με queer περιεχόμενο εμφανίστηκε στη Νέα Υόρκη στις αρχές του 70. Ο Ράλφ Hall, ένας ακτιβιστής στο ριζοσπαστικό γκέι κίνημα, συγκεκριμένα στο Gay Activist Alliance, εξέδωσε το περιοδικό του Πούστιδε και Πουστιά» κάτω το ψευδόνυμο «Διεθνές επαναστατικό κίνημα των Πούστιδων». Το περιοδικό ήταν γεμάτο από ομοερωτικές ζωγραφιές, ποιήση και πολιτικό σχολιασμό. Ήταν ριζικά διαφορετικό από ό,τι κυκλοφορούσε τότε, αλλά θα έπρεπε να περιμένουμε μέχρι τη δεκαετία του 80 για να εκδηλωθεί με τον πλέον επίσημο τρόπο η εκκίνηση ενός νέου πολιτικού και καλλιτεχνικού του HomoCore, που πολύ σύντομα με το σε σε QueerCore. Το 1985, στο Τορόντο του Καναδά, εκδόθηκε ένα fanzine με το όνομα JD's και οι σελίδες του ήταν γεμάτες από μιας νέας queer σκηνής που τότε είχε αρχίσει να σχηματίζεται. Ήταν μία σκηνή απογοητευμένη από τις τάσεις της παν κουλτούρας να προσανατολίζεται στον straight άντρα και οργισμένη από τις συχνά ανοιχτά σεξιστικέ και αμοφοβικές τάσεις. Από την άλλη, τα μέλη της σκηνής αυτής δεν ένιωθαν μέρος της σκηνής στον gay club που κυριαρχούσε στην gay κουλτούρα των 80's και προωθούσε μουσικούς όπως ο Boy George και η Eraser. Η πολιτική δράση και οι κοινωνικές πιέσει. Είχαν ήδη αρχίσει να προκαλούν την ίδρυση κοινωνικών χώρων για να συναντηθούν και να κοινωνικοποιηθούν γκέι άτομα, αλλά σύντομα εξελίχθηκαν σε μια ομογενοποιημένη κουλτούρα με αυστηρού κώδικες ένδυσης και συμπεριφορά. Με τα λόγια των ιδρυτών του φανζίν, όλη η συμμορία του JD είχε αποβληθεί από κάθε γκέι μπαρ του Toronto. Ήταν προφανές ότι δεν είμαστε καταναλωτέ των σωστών ρούχων, παπουτσιών, χτενισμάτων, μουσική και πολιτική στα οποία επέμενε η άκαμπτη, γκέι και λεσβιακή κοινότητα. Δεν συνυπογράφαμε το ρατσισμό και το μισογενισμό και το γελίο τους διαχωρισμό των φύλων. Επιπλέον, είμαστε φτωχέ. Σε αντίθεση με την μπάνκ σκηνή που είχε καταφέρει να ξεκινήσει τη δική τη κουλτούρα, ο γκέι κόσμος βρισκόταν κατά κύριο λόγο σε μια θέση παθητικών καταναλωτών προϊόντων που δεν είχε δημιουργήσει ο ίδιος. Το πρόγραμμα του JD's, όπως είχε εκφραστεί και μέσα σε μια ιστορική επιστολή στο Maximum Rock'n'Roll, στόχευε στην επίλυση της κατάστασης για ένα επιλεγμένο κοινό, τη θεώρηση εναλλακτικών επιλογών σε διάφορα επίπεδα για εκείνους που ήταν αρκετά ενήμεροι ώστε να εκτιμήσουν μια αυτοκαθοριζόμενη κουλτούρα και εκείνους που ήταν αποξενωμένοι από την περιοριστική κουλτούρα. Με τα λόγια πάλι των ιδρυτών του FanZine, είμασταν το ίδιο πρόθυμοι yeah. να προκαλέσουμε τόσο τους γκέοι και τι όσο και τους πάνκιδες. Ορισμένα από το φανζίν εκείνης πε... της ε, εποχής ήταν πολύ περισσότερα από ένα περιοδικό και συνισέφεραν στη δημιουργία αυτής της αυτοκαθοριζόμενης κουλτούρας. Για παράδειγμα, το φανζίν Out Punk κυκλοφόρησε τις συλλογές από 7 ίντσα «There's a faggot in the pit», «There's a dyke in the pit» αργότερα τη συλλογή Outpunk Punk Dance Party και πιο μετά εξελίχθηκε στο πρώτο label αφιερωμένο εξ σε queer punk καλλιτέχνε. Αυτό ήταν το ξεκίνημα μιας ιστορίας που κράτησε επίσημα πάνω από 10 χρόνια. Για κάποιους από μας εδώ στα ξένα, μέσα από fanzins που διέστησαν τον Ατλαντικό, επρόκειτο για μια ιστορία μυθικών διαστάσεων που εξύπτε τη φαντασία και το νενικό μας πάθος. Όπω και αρκετοί άλλοι, υπερτιμήσαμε τη ζωντάνια και την αριθμητική υπεροχή τη queer core σκηνή, έτσι όπω μα μετέφεραν τα σχετικά ζins, ζώντα χαμένοι σε έναν επανάληπτο παραμύθι. Ήταν προ έκπληξή μα που διαπιστώσαμε ότι αυτή η μοναχική νοσταλγία μα, για κάτι που δεν γνωρίσαμε ποτέ, ανήκει στι προθέσει του κινήματο και ειδικότερα των συντελεστών του JD. Κλείνουμε με τα λόγια του όταν ξεκίνησαν που είναι τα πιο όμορφα λόγια που θα μπορούσαν να υποθούν για το queer core και τα fanzine του. Δεν ενδιαφερόμασταν τόσο να χτίσουμε μια κοινότητα, όσο να δημιουργήσουμε την ψευδαίσθηση ότι υπήρχε ήδη ένας πλήρ, ένα πλήρω ανεπτυγμένο, γεμάτο ενέργεια κίνημα μου αμφιλόφιλων στο Τωρόντο, παρόλο που ήμασταν μονάχα δύο λεσβείες και ένας μοναχικός πούστης. Είπες ότι η Ντρουκ ανέλαβε το, την έκδοση και τη την διανομή του ένατου, έτσι. Όχι, το, το τύπωμα. το προηγούμενο. Τα προηγούμενα σε σχέση και τα κουρέγια μιλάμε τώρα, έτσι. Mm -hmm. Η ερώτηση σου έχει να κάνει με τα κουρέγια, γιατί και Τι ο Μάνος και ο, ο Μάνου το έγκυπο έχει τυπωθεί στην τρούκ. Οκ, mm -hmm. okay. η ερώτηση έχει να κάνει λοιπόν με τα κουρέγια. Τα προηγούμενα 8 τεύχη δεν υπήρχε στη Θεσσαλονίκη κάποια αντίστοιχη τυπογραφική ομάδα. Υπήρχε στην Αθήνα η Ρώτα. Αλλά επειδή δεν είχα έτσι την εμπιστοσύνη στην απόσταση, δηλαδή θα έπρεπε να περάσω και το χρόνο στην Αθήνα, πράγμα το οποίο δεν ήθελα, ε, είχα επιλέξει να βγαίνει σε κανονικό τυπογραφείο, δηλαδή σε επαγγελματικό τυπογραφείο. Από τη στιγμή όμω που ανοίξαν τα παιδιά την Τρούκα εδώ πέρα η Σιτέρα. Αποφάσισα να το βγάλω εδώ πέρα, να, να, συνεργασ... να γίνει μια συνεργασία δηλαδή. Με χρηματοδότηση, τα προηγούμενα. Η χρηματοδότηση των προηγούμενων τευχών είναι όπως είναι και στο τελευταίο. Δηλαδή υπάρχει ένας κύκλος ε, συντρόφων, συντροφιστών και φίλων είτε παραθυλλοτικού χρόνου είτε πιο πρόσφατου, οι οποίοι γνωρίζουν, έχουν μάθει περί τίνος δηλαδή για το φάζιντα κουρέλια, όταν είναι να βγει ε, όταν είναι να βγει κάθε τεύχος, το καινούριο τεύχος, πριν, μπει, δηλαδή, έχει τελειώσει, είναι στο τέλος το κομμάτι του, του γραφίστα, ξεκινάω την ενημέρωση κύκλων τηλεφωνημάτων, ότι έχω έτοιμο το καινούριο τεύχος και χρειάζομαι την οικονομική συνεισφορά. Ε, μέχρι τώρα, 9 τέφη έχουν βγει, όλοι έχουν πάει μια χαρά, έχουν ανταποκριθεί παρόλο τους ε, δύσκολου χαλεπούς καιρού. Ε, και έτσι έχω καταφέρει να περάσω τον οικονομικό σκόπιλο εδώ και 17 χρόνια που βγαίνει δηλαδή δεν έχει γίνει κάποιος συμβιλισμός αυτό. Βγαίνει δηλαδή χωρίς καμιά οικονομική συνδιαλλαγή και στηρίζεται αποκλειστικά στην οικονομική ενίσχυση συντρόφων και συντροφισών. Και με αυτόν τον τρόπο, αν η ερώτηση σου είναι αυτή, πληρώθηκε και η Δρουκ. Ε, το λέω, γιατί ό, όλοι έχουμε διάφορα στο μυαλό μα. Και... Θέλουμε να τα δούμε επομένω. Αλλά το θέμα είναι το οικονομικό. Έτσι. Δηλαδή, άμα κάνει μια αυτοέκδοση, πρέπει πούμε, να την πληρώσει από την τσέπη σου. Σε αυτό αν δεν έχει κάποια κολεκτήπα ή κάποια αντίφαση να έχει το Είναι αυτό, ένα δύσκολο. Ο, ο συγγραφέα έχει μια βαριά μοναξιά γιατί είναι ένα άτομο. Αντίστοιχα προβλήματα μπορεί να έχουν πούμε, και, ένα, και κάποια μουσικά σχήματα, τα οποία μπορεί να είναι 4, 5, 6 άτομα, οι οποίοι επίση μπορεί να έχουν το ίδιο πρόβλημα για να βγάλουν ένα συντάκι ή ένα πιμήλιο. Π.χ. παιδιά ή άνθρωποι. Αντίστοιχο θέμα μπορεί να γίνει ενδεχομένω και για κάποιοι που θέλουν να κάνουν μια θετική παράσταση, α πούμε ποιή. Σαφέστατα και είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν το συζητώ. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ένα άτομο, είναι ατομική προσπάθεια. Ε, σε αυτό που έχω επιλέξει αυτό, δηλαδή μια διαχρονική πολιτική σχέση ε, μέσα στο, στο συγκεκριμένο κύκλο τον οποίο κινούμε εδώ και αρκετά χρόνια και στηρίζεται αποκλειστικά από την ε, ενίσχυση του χόρου. χώρου. Ε, πιστεύω ότι μέχρι τώρα αντίστοιχε προσπάθειες, είτε μουσικές είτε έντυπες, έχουν καταφέρει και έχουν στηριχθεί δηλαδή δεν είναι μόνο το κουρέλι το οποίο έχει καταφέρει να βγει κατά αυτόν τον τρόπο. Ε, άλλοι λίγο πιο δύσκολα, άλλοι λίγο πιο εύκολα. Αλλά νομίζω ότι δουλεύει, ότι τρέχει. <coughs> ότι γίνεται να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα, ναι, έχει αποδείξει δηλαδή και στο παρελθόν. Το αιτίας, δηλαδή που είχαν διάφορε κυκλοφορίες που είχε από τη Βήλα Μαλλίας DIY, αλλά και αντίστοιχα φάνσεις που βγαίναν πριν από μένα, μετά από μένα, αυτά. Τώρα υπάρχει πάντα και μια συλλογική προσπάθεια την οποία την χρηματοδοτούν οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να την κυκλοφορήσουν από μόνοι τους, και επιλέγουν πού θα διανεμηθεί και πώς θα διανεμηθεί. Ευχαριστώ να ρωτήσω κάτι με αφορμή των τίτλων «Πανδύμπου συναντήθηκαν» και με το ισχυρωτικότητα έχει τερία φορκές και ίσως αισθητική, χρονική που βγήκε το καθένα, ή είσαι ο πιθανό από αυτό. Πώ συναντιέται να φάνε στην μονάδα, πέρα από τα προσωπικά σα, ε... όπω είπατε, Όλοι. Υποθέτω ότι η ερώτησή σου έχει να φανε στην άλλο, περα απο τα προσωπικα σα οπω ειπατε ολοι υποθετω οτι η ερωτηση σου εχει να κανει και στου τρει, οπότε ενδεχομένω να σου απαντήσουμε και οι τρει. Ε... Κοίταξε να δει. Υπάρχει το ψυχαγωγικό κομμάτι το οποίο το βρίσκει στη βιβλιοθήκη ενό φίλου μια φίλη σου, μιας σου <Τι... <Τι... πεταμένο κάτω στις λάσπες εσύ μέσα σε ένα συμβουλιακό χώρο, ξέρω πού το παίρνει. Και δείχνει κάποιο ενδιαφέρον να έρθει σε επαφή με τον το συγγραφέα ή την, ή την συγγραφέα. Mm. Αν μιλήσω προσωπικά, τέτοιο φανζίνε έχω αρκετά. Οκ, ε, okay, και σαφέστατα με έχουν ε, στηρίξει ψυχολογικά αρκετέ φορέ. Αν μιλάμε για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, εμεί έχουμε βρεθεί στον δρόμο. Δηλαδή, έχουμε, βρεθεί, έχουμε συναντηθεί σε πορείε, χωρί ο ένα να γνωρίζει ιδιαίτερα τον άλλον. Έχουμε βρεθεί σε κάποιες συζητήσεις, σε κάποιες εκδηλώσεις και στεδιακά έμαθε ο στον τον άλλον το ότι αυτό που έχει κυκλοφορήσει είναι αυτού τον οποίο τον έχω γνωρίσει ως σύντροφο και όχι ως άσμο η έκδοση εκδότη συγγραφέα. Με αφορμή λοιπόν ε, την κοινή μας ε, διάθεση, να το χαρακτηρίσω, διάθεση συγγραφή. Έχοντας τόσο δεδομένο την πολιτική μας ταυτότητα, επιλέξαμε ναι να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Να μιλήσουμε δηλαδή να ανοιχτούμε σε κάποιον κόσμο ο οποίος σε γενικές γραμμές κινείται στα ίδια μέρη με εμάς, ενδεχομένως να έχει διαβάσει κάποια από αυτά τα έντυπα, να έχει κάποιες απορίες, σε σχέση, δεν ξέρω, με τη γραφή, με το κόστος, με τη διανομή, με όλα αυτά τα πράγματα τα οποία υποθήκαν στην εισήγηση. Αυτό. Δεν ξέρω να μα απάντησα. Μπορεί να σου μιλήσει και ο, και ο Μάνος και ο Άρης. Είσαι, το πώς βερθείτε, τα... <συνάς> τα <πράγματα. συνάς> Με τον Άρη ας πούμε έχουμε πολύ κοντινή ηλικία. Κινούμασταν στα ίδια μέρη και στον χώρο και, στα... και στις συναυλίες χρόνια χωρίς να γνωριζόμαστε. Απλώς τα τελευταία χρόνια δόθηκε αφορμή, έτσι να μόρεισουμε. Ε, θα, ε, θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό κάτι, ότι ε, υπάρχει μία σχέση που θα, που θα έλεγε κανείς σχέση εξ αποστάσεως δηλαδή τον Γιώργο τον ήξερα από την εκπομπή που είχε στο οποίο «Τα Κουρέλια». Ε, και φυσικά τύχαινε να είμαστε παρόντες και ιδίω στις συναυλίες που κοινότανε. Θα μπορούσα να πω ότι κρατήθηκε μια υποτυπώδης επαφή όλα αυτά τα χρόνια, με την έννοια ότι εγώ τρεβάω φωτογραφίες από την πόλη, Διάφορα αντικείμενα, όχι κτίρια κτλ., κάτι λεπτομέρειε κτλ. Και, και επειδή αυτό με έκανε ιδιαίτερα παρατηρητικό, έβλεπα πολλές φορέ μπροστά μου και το αυτοκόλλητο από τα κουρέλια που είναι κολλημένο σε διάφορα μέρη. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο σημερινό σημείο, δηλαδή εδώ και ένα-ενάμιση χρόνο, να γνωρίσω και τον ίδιο τον Γιώργο. Και να προχωρήσουμε σε αυτή την προσπά... σε αυτή την εκδήλωση που κάναμε σήμερα. Ε, αυτό. Και εδώ μια ερώτηση για το ζήτημα τη διακίνηση. Μιλήσατε λίγο. Αν θέλετε, λίγο το καθένα σε κορτάγιο όλοι μαζί να έχετε μια άποψη. Υπάρχει ένα ζήτημα διακίνηση σε μη εμπορευματικού πόρου ή η διακίνηση. Ποιες εμπορευμασικούς τι λέγεις, δηλαδή βλέπεις αν κάποια φαντζίνη ή κάποια έντυπα τα οποία λένε «δεν πάω σε βιβλιοκολία» ή «δεν πάω, ξέρω, σε, στα περίπτερα αυτά που διατηρούν και που διακοινούνε και αντευξιαστικό τύπο» mm -hmm. και μια άλλη άποψη που λέει ότι οκ okay, για να έχω πρόσβαση σε κόσμο, τι σε αυτά» Μαζί με το ζήτημα του αντιπτύμου, υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου το οποίο λέει «κοιτάξτε να δείτε η επικοινωνία μου, θέλω να... η χειρονομία μου δεν θέλω να εμπαρματικοποιείται, δεν θέλω να με συλλαβείται από το χρήμα. και κάποιο άλλο που λέει ότι με όρους του πραγματισμού, πιθανά κτλ, κτλ, βάζω το χρήμα στη μέση της αυτήν την διαδικασία. Ε, νομίζω ότι είναι σε μια κουβέντα, δεν είναι τεχνι... τεχνικά ζητήματα, υπερβαίνει το τεχνικό κομμάτι. Και ε, θα θες να ξέρω ότι σα αντιμετά την άποψη σας. Οκ. Υποθέτω... Η ερώτηση έχει να κάνει με του παρόντε και όχι με ένα ιστορικό τον Φάνιζινς, έτσι δεν είναι. Ωραία, οπότε θα μιλήσουμε ως παρόντες και όχι με, ένα, με την ιστορικότητα, δηλαδή άνα τον κόσμο ή άμα θέλαμε για τα εγχώρια Φάνιζιν. Έχουμε να κάνουμε εμάς τους τρεις, οπότε θα πρέπει να τοποθετηθούμε και οι τρει ή τουλάχιστον όποιοι από εμάς θέλουν. Εγώ θα μιλήσω για το πώς αντιλαμβάνουμε την διακίνηση από τα κουρέλια ε, εγώ όταν ξεκίνησα να γράφω τα κουρέλια, το 2000, από μετά το κλείσιμο του ράδου τοπία, ε, ήμουνα μέλο ε, της δράση της, εν, της ε, τοπικής και γενικότερα της εγχώριας DIY ετσινοτροπίας, πράγμα το οποίο το συνεχίζω και τώρα και όπως είπα και στην προηγούμενη ερώτηση πώς καταφέρνω να αντιμετωπίζω τον οικονομικό παράγοντα είναι ενάντια στον στο λόγο ύπαρξης της συγκεκριμένη εκδοση, για τα Κουρέια μιλάω να υπάρχει κάποιο αντίτιμο. Επιλογή είναι να βγαίνει και να διανέμεται μόνο από κατελειμμένους χώρους και μα στέκια τα οποία έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παρόλο που η γραφή του περιοδικού δεν έχει να κάνει με κάποιο πολιτικό μανιφέστο, δεν είναι θεωρητικό, είναι λογοτεχνικό, πολιτική λογοτεχνία θα τη χαρακτήριζα, αλλά ε, νομίζω ότι το κομμάτι της συγκεκριμένη επανάστασης είναι και αυτού η μορφής έκδοση, δηλαδή λογοτεχνικές ιστορίες δρόμου, οι οποίοι κυκλοφορούν συνειδητά μέσα από τέτοια μέρη. Και νομίζω ότι μέχρι τώρα έχει πάει πολύ καλά, Δηλαδή υπάρχει μια ζήτηση για το περιοδικό μέσα από όλο αυτό τον, τον άνομο κόσμο, να τον χαρακτηρίσω κάπως έτσι, και έχω επιλέξει να μην βγαίνει μέσα από βιβλιοπολία παρόλο που κάποιοι φίλοι με την καλή έννοια φίλοι έχουν ζητήσει να αφήνω το κουρέλι στα βιβλιοπολία τους ή σε κάποια φιλικά μαγαζιά. Ε, αυτή είναι η στάση του περιοδικού καθ' όλη την ε, διαδρομή της, δηλαδή 17 χρόνια που βγαίνει τώρα. Ε, βέβαια μου έχουν πει ότι η μοναδική φορά το οποίο το έχουν βρει με λεφτά, πράγμα που δεν είναι τη δική μου επιλογής και ούτε το μπορώ να κάνω πολλά πράγματα, είναι παλιά τεύχη από τα στο μοναστηράκι, το οποίο τα πουλάνε σε κάτι μεγάλη, σε κάτι, σε, σε, με ακριβό αντίτιμο. Κατά τα ε, η διακίνηση γίνεται αυστηρά μόνο μέσα από τέτοια μέρη. Μπορεί να μιλήσουν για τα παιδιά, να πούνε για την δική τους... Ε... Ε, το δικό μου βγήκε σε πολύ λίγα αντίτυπα και είναι αυτοχρηματοδοτωμένο, ε, οπότε αναγκάστηκα να ζητήσω κάποια συμμετοχή στο κόστος ε, ε, ο μικρό αριθμό τρευχών με οδήγησε, στο, μαζί με κάποιε πολιτικέ προδιαγραφέ φυσικά, με οδήγησε στο να το διακινήσω σε πολύ συγκεκριμένα μέρη, δηλαδή σε κάποιου κουίρα αυτοδιαχειριζόμενου χώρου στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα ε, και επαιτειακά στην Ιφανέτ ε, όταν είχε κάνει ένα γενέθλιο πάρτι το Μόβο Καφενείο. Ε, αν είχα την οικονομική δυνατότητα να τυπώσω και άλλα αντίτυπα, σαφώ θα επεξεινόμουν στους πετυλιμένους χώρους και στέκια της Θεσσαλονίκης. Για μένα έχει σημασία να γίνεται αντιληπτό ότι παρόλο που υπάρχει ένα τενεκάκι ή ένα βαζάκι που γράφει συμμετοχή 2 ευρώ, να μην ε, γίνεται αυτό αντιληπτό ως κάποιο αντίτιμο, δηλαδή αν κάποιος δεν έχει, μπορεί να το πάρει και έτσι δεν χάλασε ο στο κόσμο, αλλά να γίνεται αντιληπτό τι σημαίνει ε, οικονομική συμμετοχή, δηλαδή ε, σίγουρα ε, θα με λυπούσε πάρα πολύ να βρίσκεται σε ένα χώρο που είναι κρεμασμένο ως εμπόρευμα όπου δηλαδή πρέπει να διαθέσεις τα 2 ευρώ για να το αποκτήσει όλες δεν μπορείς να το αποκτήσει ε... <χω> αυτό και κάπως θα έλεγα ότι από όλη αυτή την ιστορία γιατί υπάρχει δυστυχώς αυτή η οικονομική διάσταση στη δημιουργία και στη διακίνηση του εντύπου ότι Είμαι ικανοποιημένος που κατά κάποιο τρόπο δεν έβγαλα, δεν πήρα τα λεφτά μου πίσω. Είναι δηλαδή αυτό που δίνω εγώ και αυτό που δίνει ο άλλος. Υπάρχει κάτι αμφίδρομο σε αυτή τη διαδικασία, από την οποία εγώ είμαι πολύ καλυμμένος προς το παρόν. Εγώ δεν είχα κάποια συγκεκριμένη λογική, αλλά βρήκα την ευκαιρία να το βγάλω χωρίς να ντρέπομαι, λέγοντας, πούμε, ότι θα το βγάλω για να στηρίξω οικονομικά το τυπογραφείο, που μόλις είχα εμπλακεί. Οπότε, ας πούμε, χωρίς να έχω έρθει και σε επαφή, ας πούμε, σε λογική της ελεύθερης διακίνηση, ή τι σημαίνει να διακινείται κάποιο λόγο μες στην κοινότητα, χωρί να χρειάζεται να δεσμεύει κάποιος ένα ποσό προκειμένου να το αποκτήσει. Είχα βάλει στην αρχή, ας πούμε, ενίσχυση 1,5 ευρώ γιατί ξέρω ότι θα πάει και στην Αθήνα, θα πάει και σε άλλα μέρη. Εκεί, ας πούμε, που δεν είχα σχέση ή οτιδήποτε και σκεφτόμουν να, να ενισχυθεί το τυπογραφείο και υπήρξε αυτό. Τώρα αυτό σε έναν βαθμό έχει αλλάξει εκεί πέρα που, ας πούμε, μπορώ να έχω μια παρουσία ή, μια, ή κάποιες λογικές σχέσεις, ας πούμε, στις οποίες βασίζομαι και θέλω να γίνονται κατανοητά κάποια πράγματα και πιστεύω κάποιο πόσο αυτές, που εκεί πέρα ας πούμε δεν υπάρχει καν αυτό το χαρτάκι που είχα βγάλει που έλεγε για την οικονομική στήριξη του τυπογραφείου και για κινηματικές εκδόσεις και υπάρχει ότι είναι ελεύθερη συνεισφορά σε σχέση πάλι με αυτά τα δύο πράγματα. Ναι. Εγώ για το κόστος απλά επειδή ήταν και πολύ μικρό είχα δουλέψει δύο-τρει μέρε κάπου δεν αυτό. Εντάξει, να πούμε ότι δεν είναι μας που μόνοι οι βγάζουμε φάντζι, απλά θεωρήσαμε αρκετά ενδιαφέρον να θίξουμε το ζήτημα, να μοιραστούμε με άλλους ανθρώπους οι οποίοι έχουν διαβάσει είτε τα δικά μας έντυπα είτε κάποια άλλα αντίστοιχα περιοδικά. Ε, να βάλουμε κάποια στεγανά τα οποία έχουμε αναφέρει. Δεν ξέρω πόσος κόσμο έχει διαβάσει τα περιοδικά τι μήνυμα τα έχει πάρει, πώς αντιλαμβάνεται, την κάθε έκδοση, την κινηματική διαδρομή που ταξιδεύει το καθένα από αυτά. Από κι και εγώ, Ιακού αν έλεγες κάτι ακόμα? Όχι, προσπαθώ έτσι να... Ναι, ναι. να δημιουργήσω μια... Θα ήθελα να ακούσω περισσότερο, ε, για να δω, στην ουσία των, στο, στο περιεχόμενο των φανζίν ποια είναι η, ε, η αίσθηση που υπάρχει ας πούμε, ε, από τον κόσμο που τα διαβάζει και, γι' αυτό έτσι δεν, δεν ήθελα να μιλήσω από την αρχή αλλά θα προσπαθήσω να πω εγώ τι αισθάνομαι, τη νιώθω βάσει τη σημερινή εκδήλωση μήπως ας πούμε, και πάρει μια άλλη τροπή κουβέντα από το καθαρός DIY ας πούμε, ή ξέρω, ε, ευρύτερο ζήτημα πολιτικά που κινούνται τα περιοδικά, έτσι. Ε, να πω βέβαια ότι ε, όσο αφορά το περιοδικό του Μάνου το διάβασα δυστυχώ ας με αφορμή την εκδήλωσης, οπότε ε, δεν έχω κάτι τόσο προσωπικό να μεταφέρω. Ε, αν και μου άρεσε πάρα πολύ, ιδιαίτερα κάποια από κάποια στοιχεία του, του τα γραφιστικά, <coughs> συγγνώμη, ε, τα οποία και στα τρία Φανζίν, βέβαια, είναι κάτι το πολύ ιδιαίτερο. Ε, με τον Γιώργο είμαστε σύντροφοι πάρα πολλά χρόνια τώρα. 30 δεν είναι, αλλά δεν είναι και πολύ λιγότερα. Ε, και εν πάση περιπτώσει τόσο την εκπομπή στην Ουτοπία, πούμε, αλλά όσο και τα κουρέλια τα βιώνουμε με έναν ιδιαίτερο τρόπο, μια προσωπική αγωνία ας πούμε, για την πορεία τους, κυκλοφορία τους, και κάθε φορά περιμένουμε με αγωνία τι θα γράψει ο Γιώργος στα κουρέλια γιατί ε, έχουν κάτι μαγικό μέσα τους ε, επεκτείνουν την επικοινωνία που έχουμε με τον Γιώργο εκτός από τα πράγματα που μεταξύ μας λέμε και τα βγάζει πολλές φορές, πολλές φορές ε, και το πολιτικό λόγο που λέμε ας πούμε, ας πούμε, και σαν ένθετα μέσα στα κουρέλια ας πούμε, έχουμε δει προκηρύξεις κείμενα και δικά του αλλά και... Συλλογικά, α πούμε, έτσι, ε, αλλά και εκτός του πολιτικού λόγου, ας πούμε, αυτά που μεταξύ μας λέμε, αλλά τα κορέλια έχουν πάντα κάτι παραπάνω να πουν Κάτι που λείπει, πούμε, από τις μεταξύ μας κουβέντες, ε, κάτι που λείπει και από τις κουβέντες που, ή από τις ε, ε, εμπειρίες που έχουμε όλοι μεταξύ μας. Έτσι, με αυτή τη νέα δεν είναι ένα απλό περιοδικό που το παίρνεις και το διαβάζεις και λες, τι λέει και αυτό, για να δούμε, ξέρω, α, εντάξει, ξέρω εγώ. Έτσι, είναι, ε, είναι κάτι παραπάνω. Δεν είναι ένα απλά ε, λογοτεχνικό, πολιτικό περιοδικό, όπως το είπε ο Γιώργος. Είναι ένα τέτοιο περιοδικό, το οποίο όμως συμμετέχει μέσα στα δρόμενα της πόλης, μέσα στην ε, ε, κοινωνικότητα μας, ας πούμε, ε, ε, τόσο όσο και ευρύτερα ας πούμε, μέσα σε αυτή την πόλη. Ε, Α μην, μην πω πολλά παραπάνω, και λίγο προκατηλημένο ίσω θετικά. Λοιπόν, νομίζω όμω ότι αξίζει να συζητηθεί σε αυτή τη κατεύθυνση, ας πούμε, πώς την κατεύθυνση, α πούμε, πώ αντιλαμβάνεται κανεί την επίδραση που έχουν τα περιοδικά πέρα, δηλαδή από το ότι κυκλοφορούν χωρί αντίτιμο στου πάγκου των ε, αυτοδιαχειριζόμενων χώρων, έχουν μια σημασία ιδιαίτερη. Τώρα, όσο αφορά το έμπολα. Ε, από τον Γιώργο το πρωτογνωρίσαμε, μας το σύστησε ας πούμε σαν περιοδικό γιατί δεν το είχα, δεν το είχα συναντήσει πιθανά. Ήταν εκρηκτική η πρώτη επαφή. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως το, το έντοιπο είναι μια έκρηξη. Ε, το επιδιώκει φαντάζομαι από ότι καταλαβαίνω τουλάχιστον διαβάζοντάς το να είναι μια έκρηξη. Ε, λοιπόν... Ε, διαφέρει βέβαια σε σχέση με τα άλλα δύο καθώς ε, συμπεριλαμβάνει και κείμενα αλλωνών, κείμενα που ο Άρης πούμε, θεωρεί ότι είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, ε, ας, πούμε, εμβλημα, ε, ας πούμε σημαντικά για το queer punk, πούμε ρεύμα που θέλει να βάλει μέσα στο μπουκάλι όπως είπε πριν, ας πούμε, αυτού το φανζίν, αλλά πέρα από αυτό ε, συνδυάζει με έναν φοβερό τρόπο την, ε, ε, αυτά που θέλει να πει, με την αισθητική, με την ε, προσωπική του, πούμε, τα προσωπικά του βιώματα, την προσωπική του επιθυμία και αυτό το μετατρέπει σε ένα, προσωπική μου σε ένα πίθανο έντυπο, το οποίο κάθε φορά που το διαβάζεις ας πούμε, ανακαλύψεις κάτι καινούργιο και ε, μιλάει σε, ε, ε, σε πράγματα πούμε, σε, μιλάει σου μιλάει λέει πράγματα που, δεν τα, που δεν, τα δεν τα δεν τα δεν τα δεν τα δεν τα συζητάς εύκολα στους χώρους σας. Ε, τώρα σε σχέση με την και με τα τρία έτη και την ιστορία με το το ίντερνετ, πούμε, και το διαδίκτυο να εφορμή την εκδήλωση αυτό, κολλημένος με τη δουλειά, με, τα, με την ένταση κτλ. Πραγματικά, ας παίρνοντας και τα τρία να τα ξεφυλίσω, ας πούμε, τα λοιπά, Κατάλαβα ότι είναι μεγάλη έλλειψη αυτής η επαφή με τέτοια έντυπα, έτσι. Και ότι ε, προσφέρει, πούμε, τροφή για συναισθήματα, σκέψει ε, κτλ. Ε, με αφορμή ε, αυτή την ε, περιγραφή που έκανες για το έμπολα ε, ότι ήταν ε, μια έκρηξη ε, θα ήθελα να πω μερικά πράγματα πάνω σε αυτό ε, και κυρίως να καλέσω τον κόσμο που είναι εδώ να αναστοχαστεί αν, αν α, αυτή η έκρηξη είναι μια προσωπική έκρηξη ή αν αυτή η έκρηξη είναι ας το πούμε η έκρηξη μας ε, Εγώ δε, ε, γράφω από πολύ μικρός από τα 20 μου δηλαδή αλλά κυρίως ε, πολιτικά κείμενα ε, Έχω δώσει επίσης πολύ χρόνο ενέργεια και ηλική υποστήριξη στο να καταφέρουν άλλοι άνθρωποι μέσα από εμένα να μπορέσουν να εκφραστούν με έναν τρόπο. Ε, και κάπως φαίνεται ότι αυτό το φαζίν, όπως και το προηγούμενο που έβγαλα, αλλά έχει εξαντληθεί και δεν υπάρχει εδώ, ε, είναι η δική μου στιγμή. Ε, είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή λοιπόν ε, και θα χρησιμοποιήσω τα λόγια ε, συγγνώμη για το τσιτάτο το οποίο δεν το ξέρω και καλά απ' έξω ε, πρέπει να είναι του Μαλατέστα που είπε ότι εγώ δεν ήρθα για να ελευθερώσω κανέναν δεν μπορώ να ελευθερώσω κανέναν ε, μπορώ απλά να δώσω το μέσο στους ανθρώπους να ελευθερωθούν. Ε, ήταν λοιπόν μια στιγμή που εγώ ένιωσα αυτό το κύμα της ελευθερίας ε, επάνω μου. Ε, θα μου πει κανείς... Ε, ε, πολύ άργησε ε, βρε μου, να το νιώσει, ε, ε, να το νιώσω γιατί ε, επίτηδες είναι στο χαρακτήρα μου να, να έχω μια ζωφερή άποψη για τον κόσμο. Ε, μια άποψη που πάει χέρι με χέρι, με ε, πράγματα τα οποία δεν πιστεύω ότι υπάρχουν, αλλά, εν πάση περιπτώσει, ε, δεν είναι της δική μου αρμοδιότητας να κρίνει την υπαρξή τους, με πράγματα που ονομάζονται διαγνώσεις και ψυχιατρία κτλ. Και Οπότε, εγώ βρέθηκα έχοντας στο χέρι ένα χαρτί που έλεγε ότι αυτό το άτομο είναι ανίκανο να εργαστεί, να έχει κοινωνικές σχέσεις και να εξυπηρετήσει τον ίδιο του τον εαυτό. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι αυτό είναι ο πάτο, ε, Αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ το είδα σαν μια στιγμή που έχω πεταχτεί και με τη δική μου τη βοήθεια εκτός του συστήματος. Ε, όντως δηλαδή ε, δεν εργάζομαι το πούμε. Δεν, δεν έχω αυτό το βάσανο στο κεφάλι μου ε, ήταν μια πολύ παράξενη στιγμή που ένιωθα έτσι ελεύθερος και το συνέστημα που είχα ήταν και τώρα τι κάνω ε, με αυτό το πράγμα την ελευθερία, τον άπειρο, χρόνο την άπειρη ενέργεια που έχω στη διάθεσή μου, να πάω ίσια, αριστερά, δεξιά, κάπως στέκομαι μπροστά από ένα μέρος στο οποίο ήμουν κλεισμένος και δεν τολμώ να κάνω το, το επόμενο βήμα. Ε, και μου είπαν μια ιστορία για την ελευθερία, την οποία Πολλέ φορές μπορεί να νιώθουμε ότι ε, την χάνουμε, μας λείπει σαν συνέστημα, ζούμε χωρίς αυτήν, αλλά κάποτε θα την ξαναβρούμε ε, σε ένα πεδίο προσωπικό αλλά και συλλογικό. Και μου είπαν την εξή ιστορία, ότι εσύ βγήκες από το κελί σου, άνοιξες στην πόρτα και βγήκες. Κάποιοι άνθρωποι όμως δεν μπορούν να βρούνε την πόρτα για να βγουν από το κελί τους. Και τη ρώτησα αυτή που μου είπε την ιστορία. Όχι, καταλαβαίνω, είναι οι αλωτριωμένοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Όχι, μου λέει, είναι υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να βγουν από το κελί τους. Και μου είπε την εξής ιστορία. Μου είπε ότι όταν έγινε το μεγάλο σκάνδαλο ε, με τη Λέρο, με εκείνη την ψυχοαπικία που υπήρχε και έπρεπε όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κινούτανε γυμνοί μέσα στα σκατά τους και τις ακαθαρσίες τους να πάνε σε μέρη πιο ανθρώπινα τέλος πάντων. Ε, πήγανε αποστολές από ψυχολόγους και ψυχιάτρους με σκοπό να κάνουν μία εκένωση του χώρου συντεταγμένη και η γυναίκα που μου είπε την ιστορία είχε σαν αποστολή να απελευθερώσει τους λογόμενους βαρυπινίτσες. Οι βαρυπινίτσες ήταν άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν μέσα σε κάτι κελιά πίσω από κάγκελα. Δεν θα βγαίνανε ποτέ. Τους πετούσαν το φαγητό μέσα από τα κάγκελα και με μία μάνικα τους ποτίζανε και τους καθαρίζανε. Και μου είπε το εξή βρήκαν κάπου χαμένα τα κλειδιά και ανοίξανε την πόρτα και δεν κάνανε τίποτα άλλο. Ούτε πήγανε μέσα με κουβέρτες να τους σκεπάσουνε, ούτε να τους αγκαλιάσουν, να τους δώσουν το χέρι, ούτε να τους πούνε τώρα τελείως αυτό το πράγμα. Απλά ανοίξανε την πόρτα και περιμένανε αυτοί οι άνθρωποι να βγούνε μόνοι τους από εκεί μέσα και αυτό το να βγούνε μόνοι τους το περιέγραφε ως ότι δεν ασκήθηκε κανένας είδου βία. Ε, κάποιοι φιλούσαν το πάτωμα, κάποιοι κάθονταν ακίνητοι, κάποιοι βγήκανε. Τελικά αυτή η διαδικασία ολοκληρώθηκε μετά από αρκετές ημέρε. Ε, όταν μου είπε αυτή την ιστορία, εγώ έκατσα και σε πέντε μέρες έβγαλα το φανζίν. Γιατί δεν ξέρω αν αυτό ακούγεται κάπως εγωιστικό, αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι είχαν χάσει κάθε διέξοδο προς την ελευθερία. Εγώ όμω ε, δεν την είχα χάσει. Ήταν μια ενθάρρυνση αυτό το πράγμα. Και κάπως βέβαια, Πάντοτε αναρωτιέμαι αν αυτή η ιστορία ή αν αυτό το φανζίν είναι μια άκρος προσωπική υπόθεση ή αν είναι μια πάρα πολύ κοινή μας υπόθεση αυτή η αν αυτο το φανζιν ειναι μια ακρος προσωπικη υποθεση η αν ειναι μια παρα πολυ κοινη μα υποθεση αυτη η στιγμη της ελευθερίας δηλαδή. Να κάνω και εγώ λοιπόν μια και δεν βλέπω κάποια διάθεση έτσι για τα μέχρι τώρα που έχουν υποθεί συζήτηση παραπάνω από αυτή την οποία έχει ήδη διατυπωθεί θα κάνω μία παρουσίαση, έτσι ένα μίνι ιστορικό, από τα κουρέια για όσους ε, δεν το γνωρίζουνε. Όταν το ράδιο το οποίο ασήγησε, δεν μου άρεσε η ιδέα ότι αυτή η σχέση που υπήρχε μέσα από το μικρόφωνο, έτσι σταματούσε. Δεν θέλησα να το αποδεχτώ σαν μία προσωπική ήττα που θα σπίτι μου. Εξακολουθούσα να έχω κάποιου δαίμονες μέσα μου. Μία ανάγκη έκφρασης και επικοινωνία. Έτσι, αποφάσισα να συνεχίσω μέσα από μια έντυπη περιοδική έκδοση με το όνομα τη εκπομπή με σκοπό να μοιράζομαι τι προσωπικέ μου σκέψει. Το αίτημά μου ήταν ένα λογοτεχνικό γιατί πίστευα ότι κάτι τέτοιο έλειπε από τον χώρο στον οποίο κινόντουμ. Δεν με ενδιαφέρει η αποτύπωση κάποιου μανιφέστου ή πολιτικού ντοκουμένδου. Περισσότερο με ενδιαφέρει η προσέγγιση του κόσμου μέσα από προσωπικά συναισθήματα και εικόνε. Επιλογή μου είναι. Τα κείμενα να είναι ευανάγνωστα και κατανοητά. Είναι μια προσπάθεια να περιγραφούν τα συναισθήματα και εικόνε που διακατέχουν ορισμένου από εμά που έχουν επιλέξει ένα είδο ανταγωνισμού με αυτή την κοινωνία που μα έμαθε να αγαπούμε και να μισούμε με το ίδιο πάθο. Ένα από του σκοπού του περιοδικού είναι με την απλότητα και την ειλικρίνεια να αποδείξει στου επιζώντε του κοινωνικού πολέμου που δεξάγεται κάθε μέρα στι Μητροπόλει του Φανισμού ότι δεν είναι μόνοι του και ότι οι απανταχού κολλασμένοι για παρέα και εκδίκηση. Είναι δυνατό και όμορφο να έχει φίλου και συντρόφου με του οποίου μπορεί να μοιράζει τι σκέψει και τα συναισθήματά σου στι 3 ώρα το πρωί όταν οι επιφυγέ και τα προσχήματα έχουν καταρρεύσει και το αλκοόλ έχει στερέψει. Επιλέχθηκε η βιωματική αφήγηση ω περιγραφή των απόψεων πιστεύοντα ότι είναι ο πιο ειλικρινή και κοντινό τρόπο επικοινωνία. Οι ιστορίε που περιγράφονται είναι αληθινέ. Και υπάρχει συνήθω ένα πρώτο πρόσωπο το οποίο μεταφέρει στον αναγνώστη κάποιε εικόνε ώστε να τι αναλύσει με τη σειρά του ο καθένα ή καθεμία με τον τρόπο δικό του δικό του. Η αφήγηση στι περισσότερε σελίδε γίνεται μέσα από παρεθροτολογικέ εικόνε που είχαν λάβει χώρα με τη δική μου συμμετοχή τι οποίε έχω ερμηνεύσει σύμφωνα με την αντίληψή μου. Ενδεχομένω όμω ο να μπορεί να τις δει να εξελίσσονται και στο σήμερα με άλλου πρωταγωνιστέ με άλλα πρόσωπα. Έχει μια αρκετά σκοτεινή και στενάχωρη περιγραφή των αστικών κέντρων και των συναισθημάτων που εξελίσσονται μέσα από τι ιστορίε του. Είναι μια ρεαλιστική απεικόνηση των ανθρώπων που συγκρούονται με το υπάρχον. Κάποιοι παγιοί σύντροφοι που το παρακολουθούν έχουν συγκινηθεί με τον τρόπο που γίνεται η αναφορά του. Σουρισμένα από υπήρχε ανάγκη καταγραφή των διαδρομών που χάθηκαν κάπου στην πορεία. Περιγράφονται κάποιε παλιέ ξεχασμένε σχέσει η ανάμνησή του κυκλοφορεί σαν φάντασμα ανάμεσά μα Κάποιες ανακλήρωτε καταστάσεις που πεθάναν αφού αγγίξαν το παράδεισο, κάποιοι ανεκπλήρωτοι έρωτες που στιγμάτισαν την εφηβεία. Φίλοι συντρόφισσες, ιδέες και τραγούδια που φοβάσαν να ψηλαφίσουν το όνομά τους. των οποίων όμως η ανάμνηση τυχιών τους και τις του στην έρημο του τώρα, με, με τη μοναξιά του συντρο, τους συντροφεύει σε κάθε τους βήμα Ανά περιόδους έχουν μεταφραστεί στήχοι τραγουδιών των οποίων η θεματολογία συμπληρώνει το χαρακτήρα του περιοδικού. Έχει συνοδευτεί με αποκόμματα και αφήσει τη εποχής που εξελίσσονται ιστορίες. Η διαχρονική του αγάπη για τη μουσική συνοδεύει τις ιστορίες μοναξιάς μελοποιώντας έτσι τις σκέψεις και τα συναισθήματα που φαίνονται μέσα του. Κάθε φορά απευθύνομαι σε φίλους, φίλες, συντρόφους και συντρόφισσες Ωστε να συνοδέψουν το έντυπο δικά του σχέδια, σκίτσα, χαρακτικά, γραφίτι ή σχέδια από τατρού, οι οποίοι γνωρίζουν το περιεχόμενο του περιοδικού και μέσα στα αυτά τα πρότυπα συμμετέχουν και αυτοί με τον τρόπο του σε αυτή την προσπάθεια. Ορισμένοι ζητούν να διαβάσουν αποσπάσματα από το περιεχόμενο κάποιου κειμένου, ώστε να μπορούν να είναι πιο πλήρης η του. Υπάρχουν σύντροφοι και συντρόφισε που ανταλλάζουν απόψει μαζί του για διάφορα γεγονότα με αποτέλεσμα να έχουν περάσει αρκετοί με τον τρόπο του μέσα από τι σελίδε του. Επίση, κάποιοι κάποιε από αυτού βοηθούν στο στήσιμο, στην επιμέλεια, στο συντακτικό, στην παροχή πληροφοριών και στη διακίνηση. Πιστεύω πω ακόμα και η προσωπική έκφραση, αν δεν θέλει να μεσολαβείται από τι εμπορευματικέ σχέσει, οφείλει να στηρίζεται σε ένα περίγυρο αλληλεγγύη. Η βασική οικονομική στήριξη γίνεται από ένα κύκλο φίλων, συντρόφων και στροφιστών, οι οποίοι κάθε φορά αναλαμβάνουν να μαζέψουν λεφτά, ώστε η συγκεκριμένη απόπειρα να διατηρήσει τη στεγανά τη. Έτσι, η προσπάθεια αυτή κυκλοφορεί χωρί καμιά οικονομική συνδιαλλαγή, χέρι με χέρι, μέσα από στέκια και καταλαμμένου χώρου, <coughs> με αυτόνομη και χαρακτηριστικά. Πιστεύω ότι τέτοιε κινήσει πρέπει να διαφυλαχθούν μακριά από του θεσμού που αναπαράγουν τη σύγχρονη κοινωνία. Είναι και αυτό μια μορφή αντίσταση ενάντια σωρισμένου από του πολυάριθμου εκβιαστικούς συμβιβασμού που αναγκαζόμαστε να κάνουμε στην καθημερινότητά μα. Το δικαίωμα στην έκφραση δεν πρέπει να είναι προνόμιο μερικών, αλλά ένα κομμάτι τη δική μα επανάσταση που πρέπει να διεκδικήσουμε και να το διαφυλάξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Σε γενικέ γραμμέ, αυτά τα υπόλοιπα είναι πληροφορίε για αυτού οι οποίοι θα διαφερθούν για τον τρόπο έκδοση. Εγώ θα ρωτήσω. Το έχω ακριβώς στο μυαλό μου, αλλά θα προσπαθήσω. Ε, έχουμε συνηθίσει κάπως νομίζω ότι όταν ξεφεύγουμε από αυτό το πράγμα που λέγεται ξύλινο, πολιτικός λόγος και μπορεί να μιλάμε είτε τέχνη για, είτε για ένα πίνακα ζωγραφικής, είτε για ένα πείμα είτε για ένα φάνζιν, είτε για τσι, μια ιστορία, ένα παραμύθι που μπορεί να γράφει κάποιο κτλ. Ε, αυτό το πράγμα να είναι μια δουλειά, μια δημιουργικότητα, μια πιο προσωπική έκφραση, τέλος πάντων, να, να παράγεται από ένα συνήθως άτομο. Εντάξει, προφανώς από πίσω να παίζουν δεκάδες κοινωνικές σχέσεις και εμπειρίε και στιγμές και τα λοιπά που έχουν οδηγήσει σε αυτό, αλλά η τελική κάπως παραγωγή ε, συνήθως ε, γίνεται από ένα άτομο. Ε, ήθελα να ρωτήσω αυτό, γιατί έτσι... Τι άποψη λίγο έχετε πάνω σε αυτό το πώ θα βλέπετε ένα πράγμα που θα έλεγε ότι αυτό το πράγμα που λέμε για συνδιαμόρφωση, συλλογική ε, δημιουργία κτλ., όταν άμα είναι εφικτό και πώ θα μπορούσε να γίνει όταν ξεφεύγει από το, τη στήριξη παραγωγή ενό πολιτικού κειμένου. Δηλαδή, όταν μπορεί να πα, σε ένα ή σε ένα πείμα, μπορούν εκεί τέλο πάντων να, να υπέρξει ένα τέτοιο πράγμα. Να, να συνδιαμορφωθούν και να συμπτυχθούν, να αλληλομολυνθούν, τέλο πάντων, ε, διαφορετικά βιώματα, διαφορετικές αφετηρίες, ε, διαφορετικοί τρόποι και μέσα έκφραση και Και τα έχει νομίζω ενδιαφέρονται τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να βγάλει αυτό. Αλλά το λέω χωρίς να είμαι έτσι κανένα πολύ... Πνευματικός άνθρωπο και να έχω μια ιδέα τι αποτέλεσμα θα είχαν αυτά τα πράγματα. Οκ. Κοίταξε, φάνζιν, όπως υπόθηκε και στην εισήγηση, είναι η ατομική ή συλλογική προσπάθεια. Οκ. Αν κάνουμε μια στάση στα ποτικοποιημένα φάνζιν, θα δούμε ότι μέσα το τι είναι... Διάρχεται έτσι αυτή η κουλτούρα του αυτογανόνομαι, του αντιπαραθέτου, το ότι αγαλάσω ε, απόψεις, μουσικά γεγονότα. Ε, δηλαδή σαφέστατα και υπάρχει μια κοινωνικοποίηση και μια ανταλλαγή δράσεις και απόψεων μέσα στις ελίδες. Τώρα αν μιλάμε για κάποια πιο προσωπικά φάνζι, ας πούμε το δικό μου τα κουρέγια θα... θα Υπάρχει μια κατηγορία τα οποία τα λένε η Ego η «περζάιν» από το personal που είναι προσωπικά. Ε, αυτό που υπόθηκε και πριν είναι το ότι έχουν περάσει ε, διαχρονικοί φίλοι και συντρόφισε μέσα από τι σελίδε του με τον τρόπο του. Εγώ προσωπικά έχω επιλέξει να είμαι ο μοναδικό ε, συντάκτη, μεταφέροντα όλο αυτόν τον πλούτο των συναισθημάτων και των εικόνων, τον οποίο έχω βιώσει καθόλου αυτή τη διάρκεια τη γραφή. Αλλά αν μιλήσω ένα γενικότερο. Ε, θα πω ότι ναι, σαφέστατα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν επιλέξει τον ίδιο με μενα γιατί λέω ότι δεν είναι μόνο τα Κουρέι Ανπεριζίν, υπάρχουν και άλλα αντίστοιχα φανζίν, τα οποία έχουν επιλέξει να έχουν ένα συντάκτη. Αλλά ναι, υπάρχουν πολιτικοποιημένα φανζίν τα οποία ε, αν εξαιρέσουν την ποίηση, γιατί η ποίηση είναι λιγάκι δύσκολο δύο άνθρωποι να καταφέρουν και να συντάξουν ένα ποίημα, αλλά υπάρχουν ιστορίες, υπάρχουν ε, ακόμα και οι ποιητές που συμμετέχουν ε, με διαφορετικά κείμενα ο καθένας μέσα σε μία αυτόνομη έκδοση. Και αυτό όπως έχει φανεί είναι αρκετά αποδεχτό. Ας πούμε, εγώ το πρώτο φάντια, το που είχε, είχε πέσει στα χέρια μου ήταν η ανοιχτή πόλη η οποία κυκλοφόρησε αρχέ 80, που ήταν από μια παρέα από Αθηναίου καταληψίε, οι οποίοι κυκλοφορούσαν σε τέτοιου του στέκια και καταλήψαν Αθήνα και του ενδιαφέρει η μουσική, του ενδιαφέρει ο έμφυλο, του ενδιαφέρει η πίστη. Εντάξει, πίστη ήταν και λίγο δύσκολη για μένα, ήμουν λίγο πιο όροξο σε κάποια πράγματα, αλλά το νόημα γενικά και η συλλογική του προσπάθεια ε, με είχε βοηθήσει πάρα πολύ. Οπότε, λέω ναι, ε, σαφέστατα και γίνεται κάτι τέτοιο ας πούμε ναι, και τα παιδιά, τη δική τους ε, άποψη. Εγώ, ας πούμε στο... Είναι ένα ζήτημα αυτό, γιατί πράγματι γίνεται και κάπως αμήχανο και προσωποκεντρικό όταν βγάζει ένα άτομο, ένα έντυπο, αποκτά, ας πούμε, κάποια νοητή υπεραξία, ε, κάπως θεαμαντική. Ε, από την άλλη στο δικό μου αυτό που έχει παίξει ήταν ε, ότι είχαν γραφτεί κάποια κείμενα. Ε, Ένα-δύο ήταν ένα κείμενο και ένα δεύτερο έχει γραφτεί και από άλλο άτομο και τα με, τα ανασύνταξα εγώ, δηλαδή απομύστηκα εγώ αυτό το βάρος, τις ζωγραφίες που με έχουν γίνει από διάφορες φίλες μου και κάποιες από μένα. Ε, αλλά και πάλι απομίστηκα εγώ αυτό το βάρος που ήταν λίγο ένα πρόβλημα στην αρχή προς είχα προσπαθήσει να, να το βγάλουμε διάφορα άτομα μαζί, αλλά εν τέλει τόσο και διαφορετική χρόνη ας πούμε ε, και η απόσταση που έπαιζε αλλά και ότι δεν, ε, υπήρχε η ίδια όρεξη, κατέληξαν κάπως να το επομιστώ όλο εγώ. Ενδιαφέρον θα είχε και τέτοιο απλά θα πρέπει να έχεις και μία Κοινή κατεύθυνση σε αυτό που κάνεις ή μια κοινή διάθεση πειραματισμού, ας πούμε, για να καταρρεύσει και εντελώς το οικοδόμημα που θες να φτιάξεις, ας πούμε μια ιστορία που θες να πεις, οτιδήποτε. Δηλαδή, να χάσει εντελώς την κατεύθυνση που έχει μέσα από την κοινωνική σου εμπειρία. Ε, αλλά έχει συμβεί νομίζω αρκετέ φορέ και συμβαίνει. Ε... <coughs> Εντάξει, υπάρχει και ο κίνδυνος να αρχίσει να συμβαίνει με, τεχνικο... με τελώς τεχνητό τρόπο και τεχνικό, δηλαδή σε μια προσπάθεια που μπορεί να φαντάζεις σαν αλλά μπορεί να είναι και δημοκρατία, α πούμε, που να χωρέσω εγώ να φύγεις εσύ. Ε... <coughs> Δεν ξέρω. Αυτό νομίζω. Εγώ έχω διαβάσει ζάη που είναι από πολλά άτομα μαζί πολιτικό, βιωματικά κτλ. Θα μπορούσα να πω ότι είχαν μια πολύ ωραία συνοχή και διαφορετικές νότες βγάζανε ο καθένας και η καθεμιά έτσι όπω τα έγραφε. Ε, ε, ε, είχα συνεργαστεί και με ένα παιδί να το βοηθήσω να κάνει το ζάιν του και μου εμπιστεύθηκε να επιλέξω την εικονογράφηση εγώ οπότε κατά κάποιο τρόπο συνδιαμορφώθηκε ή βγήκε με τυφλή εμπιστοσύνη, ε, ένα πράγμα, δύο ταχυτήτων θα έλεγα τελικά, δεν ήταν πολύ πετυχημένο, ε, αλλά πιο πολύ με ενδιαφέρουν αυτά τα προσωπικά τα, ζάγε, τα per seins, όπως τα είπες, ε, γιατί ε, πρώτον ε, είμαι αρκετά μοναχικός αντίπος, οπότε με ενδιαφέρει να βλέπω, να παρουσιάζεται μπροστά μου ε, μια προσωπογραφία και κατά δεύτερον, ε, επειδή εκτός από έχει κόσμου και ζωφερός, μου αρέσει, αρέσει να βλέπω τον άλλον να χάνει το δρόμο του και να ε, ε, καταραίει μπροστά μου. Ε, ε, ε, είχα αναφέρει ε, αυτό το το περιοδικό το OutPunk κτλ έχω ένα τεύχος που είναι αρκετά περιποιημένο είχα ένα άλλο τεύχος που το έχω χάσει και πήγε αυτός ο, ο Ματ που το έβγαζε λέει σε αυτό το τεύχος θα σα πω τα συμπεράσματα από το συνέδριο αναρχικών που πήγα στο milwaukee και βάζει εκεί πέρα και ένα αλφάδι και ξεκινάει και κάπω εκεί πέρα Είχε βρει ένα σκηνά και άρχισε να πρόλογο ότι δεν είναι όλοι κακά παιδιά, είναι παρεξηγημένο είδος και πολύ συμπαθητικός και τι δουλειά κάνει και τελικά αυτός ε, ε, εκδιδότανε στους δρόμους οπότε τον πήρε και μία συνέντευξη και τελικά ξεχάστηκε, δεν μάθαμε ποτέ για το αναρχικό συνέδριο αλλά έβγαλε το... Το Εμένα μου άρεσε έτσι αυτή η εντό εισαγωγικών αδυναμία αυτού του ατόμου να συγκρατηθεί και να κάνει αυτό που υποσχέθηκε και έτσι μου αρέσουν αυτά τα που έχουν πολύ έντονη προσωπικότητα μέσα τα, τα φανζίνια που νιώθω ότι έναν άνθρωπο συγκεκριμένο έχω απέναντί μου. Και μου μιλάει. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πόσο συχνά γράφετε και υπό ποιε συνθήκε. Δηλαδή πότε. Γιατί και εγώ έχω προσπαθήσει να γράψω κάποια πράγματα, αλλά πολύ συχνά δυσκολεύομαι, α πούμε. Και θα ήθελα να ακούσω και εσά. Ε, Κοίταξε. Εγώ μπορεί να περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα στον άκου ΙΔΕΣ απλώς να μην σε κατάσταση στην οποία να θέλω να τι οργανώσω. Ε, και όταν τελικά δω ότι υπάρχει όλο αυτό, όλη αυτή η ψυχολογική και η σημαντική κατάσταση ε, μου επιτρέπουν στο να κυκλοφορήσω κάτι, τότε κάθε μου και του οργανώνω. Δεν είναι κάτι δηλαδή ότι υπάρχει ένας εκδότης ο οποίος ε, είπε κάποιο τακτικό έντυπο ραντεβού με τους φίλους, τους φαν, τους αναγνώστες, οι οποίοι περιμένουν ε, ένα τεύχος το μήνα, ένα τεύχος το χρόνο. Τον πρώτο καιρό υπήρχε μια συχνότητα, επειδή δηλαδή ήταν και στο ξεκίνημα της, έτσι, αυτή απόφερα της γραφής, ήταν περίπου ένα κάθε ένα χρόνο. Στα δύο τελευταία βγήκανε με διαφορά τρία χρόνια ένα τεύχος. Δηλαδή μπορείς να υπολογίσεις ότι στα 17 χρόνια που βγαίνουν τα κουρέγια έχουν βγει 9 τεύχη μέχρι Τώρα υπό ποιες ηθίκες, νομίζω ότι τι ανέφερα τις ηθίκες, δηλαδή ε, Καλά, είμαστε και διαφορετικοί οι χαρακτήρε και οι τρει, αλλά ανάλογα αυτό το οποίο θα πάρει ερεθίσμα ο καθένα να γράψει, νομίζω ότι κι εσύ υποθέτω κάπως αντίστοιχα θα λειτουργεί. Δηλαδή, παίρνει τα ερεθίσματα τα οποία σου δημιουργούν κάποια διάθεση και από εκεί και πέρα ξεδιπλώνεις το χαρτί. Δεν είναι δηλαδή κάποιε καταστάσει οι οποίε με μπριζώνουν. Δεν κάνω κάποιο πολιτικό ρεπορτάζ. Εντάξει, απλώ. Χρόνο με το χρόνο, όταν δεν βγαίνουν κάποιες απαντήσεις και φανίζονται τα διέξοδα ξανά, εκεί πέρα κάπως συστηνεύουν τα περιθώρια και αυτό σαφές παίζει και ένα ρόλο στον τρόπο της γραφής σου. Από εκεί και πέρα, εσύ έχει το χαρτί, εσύ έχεις το μελάνι. Ε, εγώ θα απαντήσω πώς τα γράφω περίπου της μια ιστορία. Είχαμε πάει στη Χαλκυδική, είχαμε πει κάτι παιδιά να πάμε, να κάνουμε ελεύθερο κάμπινγκ και θα γυρίζουμε με το αυτοκίνητό μου και κάπως έπρεπε να ανέβουμε όλο το δεύτερο πόδι, να κατεύουμε όλο το πρώτο πόδι για να πάρω το σκυλάκι μου το αφήσει τη μάνα μου και τον πατέρα μου μετά να ξανανεύουμε το πρώτο πόδι και να γυρίσουμε στη Θεσσαλονίκη Εν πάση ξεκινήσαμε πέντε ώρα το απόγευμα και φτάσαμε 12 το βράδυ για να αντέξουμε σε αυτό το ταξίδι στην αρχή ακούγαμε ραδιόφωνο και τραγουδούσαμε και <κοί> καχανίζαμε και μετά το γυρίσαμε στις ε, ιστορίες και οι ιστορίες που λέγανε τα παιδιά ή συνεπιβάτε μου ε, ήτανε ιστορίες ε, πως έκανα πρώτη φορά σεξ ή ο πρώτος μου έρωτας ή κτλ, κτλ. Και εγώ δεν μιλούσα καθόλου γιατί ερχόμουν σε επαφή με έναν κόσμο ο οποίος περιλάμβανε πάρτι, φίλους, άλλες εκδρομές σε άλλα κάμπινγκ, φοιτητική ζωή και Και έχω έτσι και μια θλίψη για τα νιάτα μου και σκεφτόμουν ότι εγώ να καραούλια εκεί πέρα στα πάρκα στο σταθμό και περίμενα να ψωνιστώ και με το ένα μάτι ε, π, κοίταζα να μην έρθει κανένας με το άλλο η νοικοκυρέη, με το άλλο κάποιος μαλάκα ε, όλα αυτά, τέλος πάντων, εγώ δεν είχα τέτοιες ιστορίες να πω και με έπισε ένα παράπονο, ε, φτάσαμε τέλος πάντων, πήγα τρέχοντας σπίτι εγώ ε, κατέβηκα στο διανυκταρεύωνο περιπτέρο πήρα τσιγάρα. Μετά ξανακατέβηκα, πήρα μια ρετσίνα. Μετά επειδή τελείωσαν τα πρώτα τσιγάρα, ξανακατέβηκα, πήρα τσιγάρα. Μετά ξανακατέβηκα, πήρα ακόμα μια ρετσίνα. Και για να το απληλογώ... <laughs> κατέβηκα και το πρωί για να πάρω καφέ και παρεξενεύτηκε. Και κάπως εκεί έγραψα μία ιστορία και όλες αυτές οι ιστορίες που γράφω είναι κάπως λίγο αναμνήσεις από μία χαμένη νεότητα τέλος πάντων. Και έτσι γράφονται όλες οι ιστορίες, δηλαδή ξεκινάει μια διαδικασία πολλών ωρών που εγώ σκαλώνω σε κάτι, κάτι πολύ μικρό, το οποίο είναι τεράστιο μέσα μου και με πολύ έτσι, κλεισμένο το δωμάτιο και κάθομαι και το σκέφτομαι, το σκέφτομαι, το σκέφτομαι, στο τέλος μου έρχεται και το γράφω. Ας το πούμε, από μια φράση του Γιώργου που είχε πει στην εκπομπή, στα, στα κουρέλια στην Ευτοπία, έχω καταφέρει, έχω γράψει δύο σελίδε τι μου προκάλεσε αυτό το, το πράγμα. Και... Επειδή αυτή η διαδικασία είναι αρκετά μοναχική και επιπλέον ε, ελε, ελεύθερη. Ε, ε, κάνει ό,τι σου κατέβει τέλο πάντων. παίρνει ρετσίνε στη σιγάρα κτλ. και τα λοιπά, <laughs> δεν έχει κάτι να σε κάνει. Ε, τώρα δεν μπορώ να την κάνω γιατί μένω με τον κόμενό μου και δεν μπορώ να γράψω. Δηλαδή το τελευταίο. Φανζίν το έγραψα όταν έφυγε για πέντε μέρες α, να πάει στο χωριό του. Ε, ναι, και αυτό είναι ο τρόπος. Και μου αρέσει πάρα πολύ δηλαδή, αυτό το πράγμα, το να κάθομαι και να σκέφτομαι ένα πράγμα συνέχεια και συνέχεια. Και μετά να μπορώ όλο αυτό το πράγμα που κράτησε ώρες, να το συμπυκνώνω σε ένα κείμενο που μπορεί να είναι μόνο δύο παράγραφοι και να είναι το ρεζουμέ της υπόθεσης. Εγώ δεν είχα κάποιο πολύ συγκεκριμένο τρόπο, κουβαλούσαν τραδιάκι πάντα μαζί μου και νομίζω ότι όποτε δεν με χωρούσε κατάσταση που ζούσα ακριβώ, άρχισα κάπω να τη σημειώνω. Και μετά από αυτέ τι σημειώσει, κάποια στιγμή που θα γύριζα στο σπίτι και δεν είχα τι να κάνω και δεν μπορούσα με τίποτα να κοιμηθώ και χρησιμοποιούσα και εγώ διάφορα κατασκευάσματα, λατουάρι, θα καθόμουν και θα τα έγραφα περισσότερο για να το παίξω. Και κυρίω μέσα σε μου άρεσε να παίρνω τηλεφορία και να πηγαίνω μακριά και. Να. Μπορεί να μιλήσει κι εσύ για τον τρόπο με τον οποίο έχει καθίσει ή έχει γράψει, Είναι μια κουβέντα η οποία δεν αφορά απαραίτητα του τρει μα. Αν πιστεύει ότι. Καθότι ξέρω ότι υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που γράφουν τα δικά του φάτζin εδώ μέσα, αλλά αυτό μπορεί όσοι θέλουν να προσθέσουν. Ναι, ε, εγώ έβγαλα το VLAX, α πούμε, είναι ένα πανδημάκι με κόμιξ. Ε, είναι αυτό που λέτε προσωπικό ε, και εντάξει, τώρα βασικά με τα κόμιξ και με το πόσο να σου να τα βγάλεις στο χαρτί είναι διαφορετική υπόθεση. Ε, ναι, η... Τα ρεθίσματα μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά για να τα βα... Κάτσω να τα βγάλω στο χαρτί ε, και τα σχέδια είναι μια κατάσταση, α πούμε, εξτασής, τρανς, κάτι τέτοιο. Έτσι λειτουργώ. Πόσα χρόνια και πόσα εύχη έχουν βγάλει. Ένα. Α, το μηδενικό τέτοιος. Και γι'αυτό έλεγα και για την οικονομική φάση περί να ρωτουσαν τον Γιώργο γιατί μια τεύχη, εντάξει το δικό μου για να το βγάλω έπρεπε να πάω από εδώ από εκεί να μου απορρίψουν μια ας που εντάξει λέω ότι θα κάνω ό,τι θέλω, θα βγάλω τη δικιά μου φάση και δεν έλεγα. Φίλοι μου είστε έτσι βιλιά, όχι ασύνησπρο για το οκουδήποτε. Ναι, φίλοι και αλλά περισσότερο σε πάση συναισθηματικής στήριξης, όχι οικονομική. Μπορώ να έτσι και ιστορικά πώς έτσι γίνει, πώς ε, έχει δοθεί και ένα έρισμα περισσότερο μέσα από τον ε, πάνκ να πούμε ότι το πρώτο ήταν είχε το όνομα The Punk, ήταν στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη και ήταν ένα κόμιξ που μιλούσε για την Underground σκηνή της εποχής εκείνης στην Αμερική και περισσότερο στην Νέα Υόρκη. Σε αντίθεση στην Αγγλία, ήταν ο Mark Bayreps' antenna TV που είχε βγάλει το sniffing glue ε, ο οποίο μάλιστα στους ανθρώπους οι οποίοι στέλνανε μιλάμε τώρα για το 76 τα μη στην του Στον φιλού, οι ανθρώποι οι οποίοι τους στέλνανε υπάγει της εποχής τους στέλνανε γράμματα για συνεργασία ε, τους πρότρεπε στο να βγάλουν και αυτοί από μόνοι τους τα δικά τους τα Φάνζιν να μην ε, βλέπουν ότι να προσπαθούν να συνεπάξουν σε μια κίνηση που είχε κάνει ο ίδιος πράγμα το οποίο και όντως είχε γίνει είχε αρκετά μεγάλη απήχηση. Εκείνη την εποχή είχαν βγει αρκετά punk για μέσα το 70 και είχε και το άλλο το Side Burns πάλι στην Αγγλία το οποίο πρότρεπε είχε ένα ένα μικρό έτσι κομιξάκι με τέσσερα κόρτα που έδειχνε τον κόσμο πώς να μαθαίνει να, να βαράει τα κόρτα και λέει τώρα που μάθατε να παίζετε μουσική, τώρα που μάθατε τα κόρτα, φτιάξετε και το δικό σας συγκρότημα. Και κάπως έτσι, ας το πούμε, το ότι γεγαντώθηκε παράλληλα με τη μουσική και η, και η έκδοση έντυπου υλικούν. Υπήρχε μια τέτοια ανταπόκριση στα φαλισίνη σας τέτοιου είδου, δηλαδή Εκδίδει ένα και κάποιο σου στέλνει ένα γράμμα, ή βγάζει ένα φανζίν πάνω σου ή βγάζει μια προκήρυξη πάνω σου κτλ. Ποιο που σου στέλνει, α πούμε, αυτό, σαν ερώτημα. Δηλαδή, με την έννοια, παραπάνω από τη, το απλό πακούγει του, τι σου στέλνει, αγγράφει κάτι, πολύ ωραίο. Δηλαδή, ανοίξει ένα διάλογο με έναν τρόπο. Ανοί, μάλλον στήριξε ένα μήνυμα, καταρχήν. Πιθανά επιδιώξει ένα διάλογο, πιθανά όχι. Άλλοτε, σε άλλο βαθμό. Και υπήρξε τέτοια ανταπόκριση? Ναι, ναι, υπήρξε τέτοια ανταπόκριση. Καθ' όλη τη διάρκεια από τα ε, περισσότερο Ιντερνετικά μέσω του mail από κόσμο, από κόσμο ο οποίος ζητούσε κάποιες περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το ιστορικό αλλά και μια έτσι ανταλλαγή απόψεων περισσότερο στον τομέα της γνωριμίας αλλά και σε προσωπικό επίπεδο ο κόσμος ο οποίος κυκλοφορούσε στα ίδια μέρη μαζί με εμένα, οι οποίοι το είχαν διαβάσει και ήταν αρκετό κόσμος ο οποίος έβλεπε τον εαυτό του, οι γνώριοι του καταστάσεις μέσα από εκεί πέρα και αυτό το ανεθάρρει είναι να κινήσει κάποιου από αυτού που έχουν πει δηλαδή και κάποια φανζίν, να ξεκινήσουν και αυτή τη δικέ του εκδόση με τη σειρά τους με κάποιο διαφορετικό τρόπο. Αυτό ήταν έτσι αρκετά εθελατικό. Όταν βλέπεις δηλαδή ότι έχει κάποια απίχυση και μια συνέχεια, μια δράση αυτό εδώ πέρα, ε, μπορείς να το δεις σε κάτι σαν σπόρο με κάποιον τρόπο. Εγώ, εγώ έχω βγάλει πολύ λίγα αριθμητικά και διότι εύχει μόνο, οπότε το μόνο τέτοιο feedback πέρα από το πολύ ωραίο είτε με email είτε κτλ και, και στείλε μου κάποια κόπια εδώ πέρα στην επαρχιακή πόλη που είμαι, είναι σε ένα σπίτι που πήγα και είχε ένα πιάνο και είχε πάνω στα πλήκτρα του πιάνου <κ poses> τοποθετημένο μόνο του όρθιο το φανζίν, το οποίο μου έκανε εντύπωση. Βασικά σκέφτηκα λάθος γιατί το έβαλες εκεί πέρα. Αλλά από εκεί και πέρα αυτό με τον σπόρο δεν είναι τόσο ότι εγώ ε, ε, έχω τη φιλοδοξία να είμαι ο σπόρος για κάποιον άλλον όσο το ότι βρίσκομαι σε μια διαδικασία αλληλεπίδραση με τα που διάβαζα μικρός δηλαδή αυτά ήταν ο σπόρος και εγώ τέλος μπορώ να πω ε, έβγαλα το δικό μου και κάπως θέλω να σας δείξω ότι έβγαλα ε, δηλαδή αυτόν τον τύπο με το συνέδριο και τα λοιπά που, την αποτυχία που είχε ε, κάπου στο, τον εντόπισα, είναι κάπου στο Σαν Φραντζίσκο έχει ένα αντίστρο ανοίξει δεν έχει απομακρυθεί δηλαδή πάρα πολύ από αυτά που έκανε ε, και φιλοδοξώ να βρω επιτέλους τη διεύθυνσή του ή το email του για να του πω ότι ξέρεις πριν από 20 χρόνια ε, διάβαζα κάτι από σένα το οποίο ακόμα το θυμάμαι και το μνημονεύω και σήμερα σου στέλνω πίσω, α το πούμε, τα Αποτελέσματα αυτή τη αλληλεπίδραση. Ε, μπορεί κάποια στιγμή κάτι να γίνει και με το δικό μου. Αυτή η πιο άμεση αυτή μέσω γραμμάτων, υπάρχει τώρα ή υπάρχει μόνο μέσω email, μέσω Facebook και όλα αυτά εδώ. Δηλαδή, κάνω να σου στειλώσει ένα γράμμα έτσι σε όλου το λέω και στου τρει. <coughs> Ότι και καλά, ακούσατε τη δουλειά σα, αυτά που γράφετε μου αρέσουν και Είναι όλα μέσω πληθυσμού. Γράμματα, για να το στείλει κάποιος, ε, η, η αλληλογραφία, πώς γινόταν Δεν έβαζε φυσικά ο άλλος το, τη διεύθυνση από το σπίτι του. Ε, το αντίστοιχο με αυτό που λέμε email σήμερα, δηλαδή ότι μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου, μεν, και να μου μιλήσεις <χω> προσωπικά, αλλά δεν γνωρίζεις που κατοικώ, γιατί, είτε γιατί μετακομίζω συνέχεια, είτε γιατί δεν θέλω να γνωρίζεις. Είναι η ταχυδρομική θηρίδα, το PO Box δηλαδή, έτσι. Οπότε, ε, αν είχα ταχυδρομική θηρίδα, θα την α, τύπωνα στο FANZINE. Ε, δεν έχω ταχυδρομική θηρίδα, οπότε ε, δεν λαμβάνω και γράμματα. Ό,τι ε, λαμβάνω είναι μέσω ίντερνετ. Εγώ, ε, επειδή όπως προείπα, το πρώτο τεύχος το έβγαλα απ' τις τάχτες του Radio τοπία, Το Radio Topia ήταν ένας κινηματικός ραδιοστασμός στα FM 107 και 7 εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη, για όσους δεν ξέρουν. Υπήρχε μια ταχθενομική θηρίδα ε, του Radio Topia, την οποία για όσο την ήταν χρεωμένη στο Radio τοπία την είχα χρησιμοποιήσει και οφείλω να ομολογήσω ότι με κάθε κυκλοφορία υπήρχαν κάποια γράμματα τα οποία μου στέλανε οι... αυτοί οι οποίοι στέλανε ε... γράφανε τη διεύθυνσή τους επάνω με δικά τους πείματα, δικά του σχέδια δικές τους προτάσεις ε... για συνεργασία, για κριτικές βάδεις αυτό για καμιά πενταετία περίπου ε... όταν έλειξα αυτό μετά από κανένα χρόνο δύο χρόνια έβγαλα το email γιατί δεν ήθελα να ε, γνωστοποιήσω και εγώ την προσωπική μου κατοικία για γνωρίτους λόγους. Υπάρχουν και κακοί άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο. Ε, δεν θέλησα να απομισθώ ένα οικονομικό σύν να διατηρώ μια οικονομική θηρίδα. Δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Και η συνέχεια λοιπόν έγινε μέσω που όπως χαρακτήρισης δήμω, το οποίο ήταν αρκετή, δηλαδή ήταν και λιγότεροι. Δηλαδή ήταν ή μία ή άλλη ή άλλη δηλαδή. Δεν ήταν ότι μπήκε το email ε, στα κουρέλια από έπεσε η... Απλώς άλλαξε ο τρόπος κοινωνίας ε, αυτό. <οδελίου> <οδελίου> παιδιά, σε γενικές γραμμέ, αυτή ήταν η σύντομη διαδρομή. Μπορούμε να περιμένουμε έτσι λίγο κανένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο... Αν βάσει κάποιο θέλει να συγκροτήσει κάτι και δυσκολεύεται ο άνθρωπο, ε, να κάνει κάποια ερώτηση, τώρα που είμαστε όλοι μαζεμένοι εδώ, δεν βιαζόμαστε. Λοιπόν, θέλετε να το λύξουμε, να ακούσουμε λίγη μυσικούλα.